Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλώ ήρθατε, εκπομπή ΑΕ. Ξεκινάμε τώρα, Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα στα Μικρόφωνα, όπω κάθε μεσημέρι, στον NART FM στου 90,6. Και σήμερα, λοιπόν, λίγο πριν φύγει Οκτώβριο, έω τι 2.30 μαζί θα είμαστε, θα τα πούμε όλα, συμβαίνουν πολλά. Εμεί επιλέγουμε, πιστεύουμε, αυτά που είναι τα πιο ενδιαφέροντα και αυτά που δεν προβάλλονται ιδιαίτερα στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωση. Που έχουν όμω πολύ μεγαλύτερη σημασία. Λοιπόν, επικοινωνούμε μαζί μέσω των γνωστών τρόπων, θα τα αναφέρω για άλλη μια φορά, είτε μέσω του τηλεφωνικού Κέντρου στο 2.10.9407.000 ή μέσω SMS στο 54344, επαμ και ενώ το μήνυμα σας και αποστολής το 54344. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι από χθες τρέχει ο διαγωνισμός για 5 Βιβλία του Δημήτρη Μιλάκα «Η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου» εκδόσης Ποντίκη. Η απορριτη ιστορια του αιγαιου εκδόσεις ποντικη η κληρωση θα γίνει την Παρασκευή. Ε, όσοι παρακολουθήσατε χθε την εκπομπή θα είχατε την ευκαιρία να ακούσετε μια ενδιαφέρουσα πιστεύω συνέντευξη με τον συγγραφέα του βιβλίου και δημοσιογράφο. Είναι ένα βιβλίο το κουμέντο για τον εθνικό μας πλούτη, τη διαχείρισή του και τους κινδύνου που ενέχει η κυριότητά του. Ε, οπότε θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο πραγματικά ιδιαίτερα χρήσιμο κυρίως αυτή την εποχή για όποιον τον έχει, το έχει και θα δει μέσα σε αυτό ντοκουμέντα του State Department ε, τα οποία αποδεικνύουν ε, ότι υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου στο Αιγαίο που θα μπορούσαν, εάν τα είχε εκμεταλλευτεί η χώρα μας και οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει τις τελευταίες δεκαετίες, να βρισκόμαστε σε μια πολύ διαφορετική θέση από τη σημερινή. Λοιπόν, για να πάρετε μέρο στο διαγωνισμό, γράφετε επαμ κενό τη λέξη βιβλίο, το όνομά σας και αποστολή στο 54344. Δημήτρη, τι γίνεται με τους ανώνυμους? Ήδη σας είπε κατευθείαν. το υλικό που έχει εμφανιστεί, που ναι. το μπορεί, ναι για τεράστης όγκος εγγράφων και καταγράφουν που θέλει μια ειδική δουλειά και επεξεργασία για να καταλάβει κανείς ακριβώς τι, τι συμβαίνει. Είμαστε σε δικασία να, να, να μελέτης να το πούμε. Τις πες. μελέτης. Ναι. Δεν είναι και εύκολο. Είναι πολύ μεγάλο Ναι. Πώς, και ό,τι βγάλουμε υποσχόμαστε να το συζητήσουμε και με τους ακουρατές. Mm -hmm σχετικά με αυτό. Βεβαίως κυκλοφορεί τώρα μια καινούργια εκδοχή, εκδοχή έτσι. ότι και το έγινε ε, ότι κλάπησαν τα συγκεκριμένα έγγραφα από υπολογιστές οι οποίοι δεν είναι συνδεδεμένοι και άρα δεν μπορεί να ήταν από του ανώνυμους. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα προπέτασμα καπνού των δυνάμεων για και στην προσπάθεια το Υπουργείο ή η Κυβέρνηση να απαγορεύσει τη χρήση των Εγγράφων ή να ποινικοποιήσει τη χρήση των εγγράφων mm. ε, και των στοιχείων που έχουν δημοσιοποιηθεί γιατί από μια πολύ προχειρηματιά όσ, όσοι είναι ακροατέ τη εκπομπή ή τέλο πάντων έχουν διαβάσει τα κείμενά μου και παρακολουθούν πούμε, την ιστορία αυτή από την αρχή το μόνο που θα μάθουν είναι μια επιβεβαίωση των όσων έχουμε συνάγει ω συμπέρασμα mm. προ το χειρότερο θα έλεγα ε, παρά προ το καλύτερο, σύν του γεγονό ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά τα οποία θα μπορούσε να μα το μόνο κάποιο ο οποίο διαχειρίζεται αυτού του τύπου του λογαριασμού περίεργοι λογαριασμοί περίεργε μετα, μετακινήσει χρήματο mm -hmm. τι οποίε είναι πολύ μεγάλα ερωτηματικά το τι κρύβεται από πίσω και πώ γίνονται ακριβώ αυτέ οι μετακινήσεις αλλά τα περισσότερα Να πούμε όταν πραγματικά έχουμε μια πλήρη εικόνα. Ναι, γιατί είναι ένα μεγάλο όγκο. Τεράστιο. Εγγράφω. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι απλά. Διαβάζω κάτι, τα προσπερνάω έτσι. Και πρέπει να το αξιολογήσει. Ακριβώ. Και πρέπει να το αξιολογήσει. Πριν έτσι. αναφερθεί σε αυτά. Ναι, ναι. Μια... Πάντω ε, έχει μια σημασία εμεί και εμεί συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Το αν δημοσιεύουμε σήμερα μια ενημέρωση μάλλον που γίνεται μέσω του δίκτυου του Bloomberg σε υποψήφιους επενδυτές για την Ελλάδα. Ε, οι υποψήφιοι επενδυτές στην Ελλάδα σήμερα μαθαίνουν από το δίκτυο Bloomberg ε, ό, όχι σαν ιδιοσιογραφία αλλά σαν α, επενδυτική συμβουλή mm -hmm. ότι επίκειται αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο σύνολο των ελληνικών υποδομών. Τι εννοείς? Δηλαδή ε, ενέργεια, νερό <ΣΟ>: ναι. υποδομές τα πάντα θα αλλάξουν διευθυσιακό καθεστώ ως ο νουπο στην Ελλάδα και δόθηκε η Συμβουλή δίνεται η Συμβουλή ο οποίος ενδιαφέρεται να ετοιμαστεί για μια γρήγορη κίνηση ώστε να καρποθεί να το πω, Αυτό το παζάρι που έχει θα γίνει Αυτό έχει άμεση σχέση με αυτό που θα συμβεί σήμερα στη Βουλή γιατί σήμερα έχουμε θα γίνει ψήφιση για το περίφημο νομοσχέδιο τη υποκρατικοποίηση. Ναι έτσι, δηλαδή συνδέεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι άμεσα ε, με αυτό. Νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα εμφανίσουν μια τροπολογία. Σήμερα. Σήμερα. Γιατί σήμερα είναι ένα θέμα για το τι θα γίνει ναι, σήμερα τελικά στη Βουλή. θα επιτρέπουν στον Υπουργό να μην περνάει τι ειδικοποιήσει, συγκεκριμένε ειδικοποιήσει του ταϊπέδι ή, ή όχι από, το, από τη Βουλή, ούτε καν να ενημερώνει οποιονδήποτε και μετά θα γίνει το πανηγύρι το του Ελαναδή με το ξεπούλημα αυτής της χώρας, των υποδομών της χώρας, αλλά και του νερού και της ενέργειας, που σημαίνει ε, ό,τι έχει απομείνει από το δίκτυο ναι. α, στερεών καυσίμων, σύν την ηλεκτρική ενέργεια. Μάλιστα. Εκεί να δούμε. Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα στη Βουλή. Διότι υπάρχουν και αντιδράσει. Ναι. Ε, ενώ πάντα mm. όχι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι, αυτά είναι γνωστό, γνωρίζουμε ότι πρόκειται να καταψηφίσουμε. Ναι. Μιλάμε πάντα μέσα από την κυβερνητική τρόικα, εκεί υπάρχουν οι τριγμοί, μπορούμε να το πούμε έτσι, εδώ σε αυτά πλέον, τα ζητήματα. Εδώ πλέον τίθεται να αμφιβόλω α, η, η δυνατότητα, αυτό που λέει το Σύνταγμα, δηλαδή ότι τα βασικά αυτά αγαθά, τα εγγυάται το κράτος. Ναι. Τελείωσε αυτό. Αν συμβεί αυτό το πράγμα, τελείωσε. Με τη βούλα ενός, <coughs> με την υπογραφή ενός, α, ενός ανθρώπου, έτσι. Ενός νεφερόμενος υπουργού, ναι. δικτυωμένου κατάλληλα με παιδιτικά κεφάλαια και κυκλώματα, ξεπουλείται το σύμπαν της χώρας. Μάλιστα το, το, το, το ενημερωτικό αυτό σημείωμα προς τους επενδυτές αναφέρει συγκεκριμένα ότι έως τα, το, το τέλο του, του 2013, στην Ελλάδα δεν θα υπάρχει, ε, δεν θα υπάρχει Παρα μόνο 7% από την προηγούμενη δημόσια περιουσία. Δημόσια ιδιοκτησία, συγγνώμη, όχι περιουσία. Όχι, αυτό είναι άλλο θέμα η δημόσια ναι. ιδιοκτησία, γιατί η εδώ διοκτησία. πάμε σε κτίρια, πάμε πάντα, σε πράγματα Πουλίδω που, τα που τα κατέχει πάντα. το δημόσιο νηάζει. Τε... Και τα πεζοδρόμια ναι. έξω από το σπίτι σα ναι. θα, ναι. θα πουληθούν. Ναι. Λοιπόν, το 7%. Δηλαδή το 93%. πάμε και με, με, με το δρόμο, το 93% τη δημόσια ιδιοκτησία στην Ελλάδα προορίζεται να εκποριθεί ή να αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώ. Πώς θα αλλάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Άλλωστε και ο κύριος Στουρνάρα μας είπε ότι η ιδιοκτησία δεν, είναι, δεν εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Θα φτιάξουν, λέει, ρυθμιστικές αρχές που θα εξασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, αν και στουρνάρα με το όνομα, να μας πει ένα παράδειγμα ρυθμιστικών αρχών σε ολόκληρο τον κόσμο mm -hmm. που εξασφάλισε το δημόσιο συμφέρον παράδειγμα, ε, η πιο ισχυρή ε, ρυθμιστική αρχή στα ζητήματα ηλεκτρική ενέργειας είναι η αμερικανική ρυθμιστική αρχή ηλεκτρικής ενέργειας mm -hmm. ε, πόσο βοήθησε το αμερικανικό, τον αμερικανικό λαό ή την αμερικανική οικονομία να, προ, να προβλέψει ή να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο Enron και, τις συνεχές, και τα συνεχή blackout σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη αλλά και σε πολλέ άλλες τις πόλεις νέα Υόρκης ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης της Enron μετά από λαϊλασία των ιδιωτών μετόχων της. Αφού ακολούθησαν πολιτική λαϊλασίας της Enron, mm -hmm. σηκώθηκαν να φύγανε, βέβαια κανένας από αυτού δεν κλείστηκε φυλακή, Κάποιο ε, από αποδιο, τους δημοπέως ήταν που δικάστηκε κτλ. ο οποίος του ρίξαν μια σφαλιά έτσι στην πηδί, πλάτη και, και φύγε. Λοιπόν, παρά το γεγονό ότι ε, τα blackout ε, που, ε, που ε, ήταν συνέπεια του σκανδάλου της Enron, ε, κόστησαν πολλά εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις ενομένες Πολιτείες. Και μάλιστα ο κυβέρνηση Μπούς ε, κατέβασε σε συγκεκριμένο νόμο που προστάτευσε και τους μετόχους και την ε, εταιρεία από litigation, δηλαδή από, προ, από αγωγές ε, ανθρώπων που υπέσαν ζημιές ή επιχειρήσεων που υπέσαν ζημιές από αυτή την ιστορία εναντίον τους ώστε να αποζημιωθούν. Λοιπόν, αυτό πάμε, σε αυτό πάμε. Να θυμηθούμε την κατάσταση που έγινε με την ηλεκτρική ενέργεια και το νερό στη Βρετανία, μετά τις ιδιωτικοποιήσει Thatcher και Lee Major όπου φτάσαν στο σημείο να λένε το νερό νεράκι γιατί κάνανε διακοπές, ε, πώς φανά, ήταν βεβαίω εθελοντικέ, Πηγανε στα αυτοχανικοκυριά και τους λέγανε εάν δε, αν σας κόψουμε το νερό στις, στις ζώνες υψηλής κατανάλωσης θα σας μειώσουμε το, το, την τιμή του νερού κατά 10%, 20%. Ναι. Θα σας στο σημείο, οι γειτονιές του Λονδίνου, οι, φτω, οι φτωχογητονίες του, του Λονδίνου, όπως η περιοχή τότε να που έγινε η έκρηξη η κοινωνική, ναι. η μισή μέρα να μην έχουν νερό τα νοικοκυριά. Mm -hmm. Για να εξασφαλισουν ενα ένα 10-20% μείωση στη τιμή του, του νερού. Το αποτέλεσμα ήταν να ξαναεθνικοποιηθούν, ξαναειδιωτι... να, να δημοτικοποιηθούν. Σε εμά θα υπάρχουν χειρότερε. Διότι τώρα ξέρει όταν αναφέρεσαι στην Αγγλία και στην Αμερική, αναφέρεσαι σε άλλα Οργανωμένα, κράτη. Οργανωμένα, Ναι, αυτό θέλω να πω ότι καμία σχέση. Εμεί θα πάμε σε αυτά που συμβαίνουν στη Λατινική Αμερική. Στην Οπότε Αμερική. Από, από εκεί θα φέρνουμε εικόνε. Δεν θα φέρνουμε τώρα το τι συνέβη στην Αγγλία ή στι Ηνωμένε Πολιτείε καταλαβαίνουμε. Φυσικά. Αυτό. Πάμε ε, σε τελείως άλλου ακριβώς. είδους. Ακριβώς γι' αυτό και η έννοια της αποκατοικοποίησης ής της ιδιωτικοποίησης είναι έννοια καταστροφική με την έννοια ότι πατού όπου εφαρμόστηκε αυτή η πολιτική, η πολιτική των λεγόμενων ιδιωτικοποίησεων και αποκατοικοποίησεων συνέβαλε πρώτον στην εκτίναξη ανεργία mm -hmm. δεύτερον στην ε, επιβολή κανόνων αγοράς εναντίον του εργατικού δικαίου. Μάλιστα είναι ένα χαρακτηριστικό σχόλιο α πούμε από Εννοεί μα έχει να διδασκόμαστε στι νομικέ σχολέ πλέον το εργατικό δίκαιο όταν έχει καταργηθεί. Ε, είναι ένα είδο όπω το ρωμαϊκό δίκαιο. Ας πούμε, το ρωμαϊκό δίκαιο δεν υφίσταται, αλλά τουλάχιστον να σου δίνει μια εικόνα ναι. από που κατάγεται το δίκαιο. Το εργατικό δίκαιο πλέον έχει καταργηθεί στη χώρα μα και βεβαίω σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στην ενοποίηση που επιτεύχθη και γίναμε όλοι οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα πούμε, σου λέει εντάξει δεν δέχτηκε τίποτα δεν υπάρχει κανόνες, κανόνες είναι η αγορά προσφορά ζήτηση Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε ταχύτατα στην κατάσταση των λουδιτών του, της λιών του 1830 ή του μάντσεστερ και το, των πλεστοδουργιών του μάντσεστερ στα 1835-1840 ε, πίσω, ναι. Ναι. Ε, πίσω. πίσω Ναι. Εμπρός λοιπόν, πίσω Λοιπόν, αυτό το πράγμα γι' αυτό και ε, μην ε, Πώς θα το πω μη μασάτε με όλη αυτή την παραφιλολογία α, περί, περί περικοπών και λοιπόν. Διότι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Mm -hmm. Βεβαίως οι περικοπές είναι συντριπτικές. Η ανακοίνωση σήμερα για πάνω από 1000 ευρώ. Στην που θα υποστούν 9 περικοπή βεβαίως. Δεν ξέρω πόσοι έχουν μείνει με 1000 ευρώ και πάνω. Εφτάσαμε πάντω να πιστεύουμε, ξέρει κάτι, και σε κοιτάνε και οι υπόλοιποι. Υπάρχει ένας κόσμος που σου λέει Παίρνει χίλια ευρώ σύνταξη. Ωχ, μεγάλες. Ξέρετε λες και είσαι προδότη, φοροφυγά, ναι, ε, ναι. ε, ε, ευνοούμενος, κάτι. Όχι δηλαδή, υπάρχει και ένα, μια μερίδα του Καλά, κόσμου. Ναι. Έχει yeah. δημιουργηθεί yeah. και αυτό. Βεβαίω και θέλουν να το δημιουργήσουν αυτό το πράγμα για να μπορέσουμε να πάμε σε κοινωνικό επίπεδο. Yeah. Ένας θα yeah. τον άλλο. Γιατί εγώ να παίρνω 300 και σε 500. Εσύ παίρνει χίλια σου λέει σύνταξη. Θα σφαχτούμε μεταξύ μας. Και ένα επιπλέον, εκεί είμαστε στο εισαγωγικό, μου έκανε φοβερή εντύπωση χθε μια σκηνή που είδα στην ανατροπή του κύριου Πρετετέρη, η οποία κατά τα άλλα ήταν μια ισχρή εκπομπή, όπως συνήθως κάνει ο κύριο Πρετετέρης, ανούσια συζήτηση, ανάμψη σε ανούσιους συζήτητες. Δεν το είδα, αλλά σε πιστεύω. Γι' αυτό δεν το βλέπω, θέλω να σου πω. Όχι, μια στιγμή μου έκανε εντύπωση, είχε βάλει την κυρία Κατσέλη σε ένα παράθυρο. Και τον παλιό καθηγητή μου, τον Κορλίρα, ο οποίος άσχετος ήταν και τότε που τον ήξερα, τον δηλαδή στη σχολή, ναι. ήταν ο πιο άθλιος καθηγητής που είχαν με τη έννοια πια. Δεν είχε μεταδοτικότητα, δεν είχε γνώσεις και παρόλο αυτό το είπε καμπόσος ναι. Και παρέμενε άσχετος, άσχετος και σήμερα. Γι' αυτό προφανώς τον έχουν διορίσει σε αργομιστία στο ΚΕΠΕ. Δεν, δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Λοιπόν, Τουλάχιστον είχαμε συντηρητικούς καθηγητές, πώς να το πούμε. Ναι, Δεν είναι ναι, το τάξε, θέμα δηλαδή. ιδεολογίας. Τότε ήταν σκα, τότε ήτανε Πασουκοφρουρός ο κύριος, ναι. ναι. Εκολουθούσε ε, το ρέχμα ε, της εμποχής. Ναι, τους λέγανε τότε. Ναι, βέβαια, το, λοιπόν. το θυμούνται, νομίζω αρκετή αυτό. Ε, και εξασφάλιζε βεβαίως και την εξέλιξή του. Είχαμε όμως και συντηρητικούς καθηγητές, mm -hmm. έτσι, οι οποίοι όμως είχαν γνώση και αν ήθελες να τους τυγείς που είναι φοιτητές α πούμε για το πολύ ζωηρία α πούμε ναι. για τα φάρμακα στο πρωτόκολλο που με ο ενθουσιασμός μετά καταπίπτει καθώς προχωράς λίπον βαριές και λοιπόν, κιόλας. λοιπόν ε, είτε ήθελε κότσια mm -hmm. για να αντιπαρατεθείς μαζί, μαζί τους θέλω να πω δηλαδή να διαβάσεις ιστορίες να στοιχειοθετήσεις το επιχείρημά σου αλλιώς εξευτελίζαν μέσα στο θέατρο και λογοστά στάτους δηλαδή καθηγητής σε φοιτητής αλλά και πολύ περισσότερο γιατί ξέραν με τον κύριο Κορλίρα ήταν η ώρα τη παιδική χαρά. Διότι ο άνθρωπος δεν ήξερε τι έλεγε. Τι δεν ήθελε τι έλεγε. Ε, τα βιβλία που είχε γράψει, αμφιβάλλω να τα έχει γράψει ποτέ ο, ο ίδιος. Λοιπόν, πρέπει να είναι, τα έχει, να το έχουν γράψει οι φοιτητές όσο συνήθως γίνεται, υπογράφει αυτό και τα έχει Υπάρχουν ομάδες εργασίας ναι, που ασχολούνται ναι, με το βιβλίο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτό έμπαινε στον αφιδέα και ήταν ναι. η ώρα τη παιδική χαρά. Ναι. Γιατί σηκώνονταν κάποιος επάνω και του κάνει μια δύσκολη ερώτηση. Και μετά όλο το αφιθέατρο γελούσε για την υπόλοιπη ώρα. Δηλαδή έλεγε τέτοιες μπουρδουκλωμάρες, α πούμε, που έδειχναν ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει που πάντα τέσσερα. Ενώ α πούμε με άλλους καθηγητές, παρά που μπορεί να ήταν συντηρητικότατοι, να πολιτικά τους κοδεξιά, α πούμε... Τους σεβόσουν για τις νόσους τους. Ήταν... Και το περιεχόμενο ναι, τους ναι, και Ναι μεροβλέπειά Θέλω, αυτό, Οπότε, οπό... γι αυτό με τον κύριο Κορλίρας μου απλούστατα ναι. γέλασα, χαμογέλασα ναι. και λέω ο ίδιο ήταν, ήταν ο ίδιο. Σε... Κα... Στην κυρία Γατσέλη όμω έμου κάνει εντύπωση. Τι? Η κυρία Γατσέλη λοιπόν σε κάποια στιγμή εφόσον ε, διαπίστωσε ότι όλη αυτή η πολιτική δεν πάει πουθενά mm -hmm. και όλε γενικά οι παρατηρήσει ήταν πολύ σωστέ κατέληξε στο εξή συμπέρασμα ουσιαστικά οριόμενη. Ε, δηλαδή, ναι, ήταν σε κατάσταση ένα ε, εξάλλου. Ε, σε... Και είπε το εξή. Δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι βρισκόμαστε σε κατοχή. Μιλάμε για απικιοκράτε οι οποίοι ήρθαν και, και έδεσαν τη χώρα μα υποκατοχή. Μάλιστα. Δηλαδή με πολύ έντονο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. και επι... Σε κατάσταση, κατάλαβα, λοιπόν. είναι βρισμένη. Ίσως από το τρόπο με τη συζήτηση. Μάλλον ήθελε περισσότερο να υπογραμμίσει το, το συμπέρασμα αυτό. Το συμπέρασμα. Εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι επειδή τον είχα την... και καθηγητή ο ήταν από του καθηγητέ γενικά που ήταν σεβαστοί στο, στο, στο θετικό κοινό, δηλαδή προσωπικά. Ε, δεν έχω ιδιαίτερη άποψη, μάλλον ιδιαίτερη κατάσταση. Γιατί δεν βοήθω τους φοιτητές να κάνουν πρωτότυπη δουλειά τους. Ήμουν, ήμουν από εκείνη τη μικρή ομάδα φοιτητών που θέλαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, να κάνουμε μια εργασία. Και η κυρία αυτή δεν μας απέτρεπε πάντα. Νομίζω ότι ήταν υπερβολική δουλειά για την ίδια και δεν ενδιαφέρονταν. Ναι. Λοιπόν, ωστόσο έχει σημασία. Η απάντηση του κυρίου Περδετέρη. Α, ε, απάντηση του κυρίου Αν είναι έτσι, εσείς ναι. μας φέρατε, τη φέρατε την διατοχή. Κυρία Γατσέλη. Ναι. Κυρία Γατσέλη, λέει, λοιπόν, Ο κ. Βελεττής δεν έχει άδικο. Ναι. Με την εννοία ότι το μνημονίο 1 το ψήφισε και το υποστήριξε κ. Γκατσέλη. Φυσικά. Τώρα, ποιο είναι το θέμα. Το υποστήριξε βέβαια και ο ίδιος. Και ο κ. Το υποστήριξε ακόμη τον ψήφισμα τώρα. Και βεβαίως όταν έχεις... Όχι τον... απλά λέω ότι υποστήριξε και, και ο ίδιος. Όταν φωνάζει για κατοχή αυτόματα, συνειδημικά να το πούμε έτσι, λέει και άρα εγώ είμαι εδώ συλλογός. Λέει mm. από μέσα το αυτός. Mm. Δεν μπορεί να το ξεστομίσει. Πιστεύει ότι έχει σεβαστεί. Άμα είμαι εγώ εδώ σύλλογο mm. τότε, φοβ... τότε θα πρέπει να υπάρξει δικαστήριο με δικάση. Mm. Ως δοσύλλογο. Mm. Οπότε έριξε αυτή την, την, την σφίνα. Mm. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξή. Ενώ έχει σωστή το προβληματική. Εσχάτως, αλλά τέλος πάντων έχει. Mm. Και σε σωστό συμπέρασμα. Mm. Και μάλιστα και εύκολο να το τεκμηριώσεις με, με τι εξελίξεις που έχουμε σήμερα. Mm -hmm. Εύκολο. Δηλαδή. Γι' αυτό και άλλωστε δεν τόλμησε ο Προεδρυτέρη να την κοντράρει στην ουσία του συμπεράσματο. Πού είναι η δικαιοτοκή κυρία μου. Θα μπορούσε να τη Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Και βεβαίω θα τον ισοπέδωνε. Ναι, θα του λέγε μια σειρά από πράγματα που σήμερα τον είναι δεν υπήρχε ναι. περίπτωση. Οπότε αυτό το ήξερε, γι' αυτό του πέταξε τον το μπαλάκι. Και εκεί βγαίνει το μεγαλείο ενό πολιτικού. Mm -hmm. Ο οποίο είναι αλάνθαστο. Έχει έτσι. Το αλάνθαστο του του Πάπα. Και τότε που ψήφιζε μνημόνιο ήταν σωστή και τώρα, και τώρα που το... πάλι σωστή. Που δηλαδή, συγνώμη το συγνώμη είναι τόσο δύσκολο να το πείτε. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει απαντήσει και να έχει πει, συγγνώμη έκανα λάθος. Να. Λάθος εκτίμηση, με ξεγελάσανε. Δεν ήταν αυτό που εκτιμήσαμε. Ό,τι θέλεις μπορείς να πεις. Και να καταλήξει το συγγνώμη. Και να ισχυριστεί βεβαίω, που είναι και η αλήθεια. Ότι είναι πρωτόγνωρε συνθήκε και καταστάσει. Ακόμα και η πολιτική. Ταξι, και ο καλύτερο μπορεί να το, κάνει λάθο. Συγγνώμη Γεωργιά. Ε, όταν ακούω ανθρώπου εγώ να Λέτε. μου το ρίχνουν στι καταστάσει, λέω αυτό είναι λαμπόγιο. Από Λέτε. Το, Λέτε. το να επιμένει Όχι, να πήρε παιδί μου. Δε, να... Το πιο απλό πράγμα. Να. Αυτό που το λέει ο κάθε άνθρωπο, μυστιχειώδη κοινή ηθική. Συγγνώμη, έκανα λάθο. Τόσο τρομερό είναι, ρε παιδί. Παρατηρήσω όμως ότι στην ελληνική πολιτική σκηνή δεν υπάρχει αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχει σε αρκετά Προσπαθού... κράτη. Προσπαθούν, άκου ρε παιδί μου, έγινε μια συζήτηση μετά και έλεγε προσπαθούσε αυτή, αυτή η γυναίκα να ειδικαιολογήσει το μνημόνιο νούμερο ένα σε σχέση Εναι. με την κατάσταση του μνημονίου Εναι. νούμερο δύο που πάμε τώρα για μνημόνιο νούμερο τρία. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Mm. Γιατί, κυρία μου, δεν λε. Έκανα λάθος Εκτίμησα λάθος την κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι αυτό που και λες Και συγνώμη Ότι αυτό που λε, πάντω, δεν είναι τίποτα. Με συγχωρεί, έτσι, που είμαι σοπαδοτική μπροστά σε αυτό που θα σου πω εγώ. Και κρατήσου, γιατί εγώ θέλω να πω την καλή είδηση τη ημέρα. Mm. Το Φεβρουάριο η Ελλάδα θα σωθεί. Oh. Δεν το ξέρεις Όχι, oh, πού να το πάω Βέβαια, ε, εντάξει. Εσύ έρχεσαι εδώ και μα λε όλα τα αρνητικά. Τι θα πάθουμε εκείνο, θα πάθουμε τώρα, θα πάθουμε το τρίτο. Όχι, λοιπόν, πολλά πολλά το Φεβρουάριο mm. ο κύριο Λοβέρδος oh. θα παρουσιάσει το σχέδιο ανάπτυξη για τη χώρα. Το Φεβρουάριο, όχι τώρα, τώρα θα ψηφίσει τα μέτρα και το Φεβρουάριο θα παρουσιάσει αυτό το σχέδιο με το οποίο θα σωθεί η χώρα αφού πρώτα θα έχει ψηφίσει τα μέτρα. Το κύριο λοιπόν, Λοβέρδος... πόσο είναι με αυτό το Φεβρουάριο, τρει μήνε. Κύριε... Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τρει μήνε. Λοιπόν, θα το η εκπομπή πάβει. Θα... μετά το Φεβρουάριο δεν έχει λόγο ύπαρξης. Τέλος Εγώ θα έλεγα το εξή ε, στο οικείο περιβάλλον του κυρίου Λοβέρτο σας παρακαλώ προσέξτε τα γενώσιμα που του δίνετε να μην είναι λιγμένα ε. γιατί τέτοιες δηλώσεις και τέτοιες οποθετήσεις μόνο έτσι δικαιολογούνται Δεν ξέρω Ο δε δεν δηλαδή... ξέρω Αν όλοι ε, το... έχουν πάθει Ο κύριο Χρυσοχοίδης που φτιάχνει και αυτός μέτωπο Όλοι φτιάχνουν ένα ναι. μέτωπο. Και να σου πω και κάτι άλλο, όπως με, με έμα, έμαθα Μέτωπο μια... δεν έχουν. Αυτοί δεν έχουν εγώ μέτωπο καθαρό, να... αλλά φτιάχνουν μέτωπο. Δεν θυμάμαι τώρα που ήταν, στην, νομίζω ότι ήταν σα, Σαντορίνη. Ναι. Που ήρθε ένα παιδάκι που ο, ο, οι γονείς του είναι φίλοι του ΕΠΑΜ mm -hmm. λοιπόν, και ρωτώντας α πούμε, και μέλη του Λοιπόν και ρωτώντας Και εγώ τι είναι το ΕΠΑΜΟΣ που mm. λέει ενιαίο παλαϊκό κούτελο. <Κι> <Κι> Μάλλον αυτό εννοούσε <Κι> ο <σωσός> κ. <Κι> Ένα <Κι> κούτελο θέλει <Κι> να φτιάξει. Και μα το είπε δημοκρατικό, Προδευτικό <Κι> παγκοσμιοποιημένο. Κάτι, <Κι> <Κι> παντού βέβαια μέσα και το αριστερό. Α, και το αριστερό. Έχει <Κι> και μια ε, κουταλιά αριστερά ναι, μέσα. Ναι, μέσα ναι, ε, Όλοι ναι. έχουμε. Το Αμερικάνικη λοιπόν, Πρεσβεία πού ακριβώ το βάζει, για να ξέρουμε. Δεν, δεν ναι. την ξέρει ούτε που πέφτει. Α, δεν ξέρει αυτό που θέλω πέφτει. να σου πω. Δεν γνωρίζει τίποτα. Μ, ε... Ούτε το υπόγειο που είναι ο σταθμάρχη η CIA ξέρει που είναι. Ο, όχι. Α, και αυτό ε... είναι τελείω. Ναι. Λοιπόν, ε, θα βάλουμε μια ανάσα. Στην επιστροφή θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με έναν συναδελφό μου. Μάλιστα. Να δώσουμε λίγο λόγο, σε παρακαλώ, διότι τι τελευταίε μέρε συμβαίνουν έσχη στην ενημέρωση. Ε, Νομίζω ότι κορυφώνεται. Πάντα γίνονται ασχή. Απλά τώρα ναι, κορυφώνεται η ιστορία. Ναι, απλά θέλω να πω. Έχει πλέον. Α, αναφέρομαι στο γεγονός που έγινε με την εκπομπή του Κώστα του Αρβανίτη. Ε, όπου, δεν ξέρω, προσπαθώ να βρω έτσι επίκη εκφράσεις <laughs> Δεν θέλω να ακούγομαι πολύ στο, στο μικρόφωνο να βρίζω και να κάνω. Αλλά τώρα γελάω. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι. Λέω καμιά φορά, μίλησα σήμερα το πρωί με τον Κώστα του στο τηλέφωνο για να βγει στην εκπομπή. Και λέω εντάξει, όταν καταραίει, το έχουμε δει πολλέ φορέ, όταν καταραίει το σύστημα, παίρνει στο διάβο ό,τι βρει. Και σίγουρα οι κινήσει είναι σπασμωδικέ και δείχνουν και το φόβο. Εγώ απλά το έλεγα. Έχ, έχω... Δεν ξέρω αν έχει προλάβει να ακούσει το απόσπασμα. Για το ναι, ναι, οποίο... το, από το ίντερνετ. Εντάξει, εντάξει, ωραία. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι για γέλα και για κλάματα. Νομίζω ότι. Για το οποίο τέλο πάντων με αφορμή αυτό το απόσπασμα ο κύριο Λιάτσο έβγαλε την απόφαση να κοπεί η παρουσία στο κτίριο τη ΕΡΤ uh, uh, στην Αγία Παρασκευή. Έχω βρεθεί δύο φορέ. Μία από αυτέ ήμουν προσκεκλημένο στην εκπομπή του, του κ. Αρβανίτη. Το ενδιαφέρον είναι ότι και στι δύο περιπτώσει που έτυχε να βρεθεί εκεί. Ε, μίλησα με πάρα πολύ τεχνικό δυνα... προσωπικό, προσωπικό, μάλλον διαφόρου επι... ειδικοτήτων ναι. τη κρατική τηλεόραση. Ναι. Από του φύλακε στην πύλη mm -hmm. μέχρι τεχνικού μέσα και όλα αυτά τα πράγματα. Όλοι του ήταν έξω από χρονών με την κατάσταση βεβαίω τη κρατική τηλεόραση. Που υπάρχει στην Εγώ την ιδέα που του είπα που την είχα πει και στα παιδιά του Άλτερ. Ναι. Mm -hmm. Αλλά δυστυχώ χάρη στου δικού του πρωτοσυνδικαλιστέ mm -hmm. δεν έγινε. Mm -hmm. Αν είχε γίνει τώρα θα ήταν τελείως διαφορετική η για τα παιδιά, πρώτα και γύρια, για τους εργαζόμενους. Εντάξει, βέβαια. Είναι ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η ΕΤ δεν είναι κρατική τηλεόραση, είναι δημόσια τηλεόραση. Mm -hmm. Μας ανήκει σε όλους. Εφόσον τους χρειάζεται την πληρώνουμε. Εμείς και την, την πληρώνουμε ανεξάρτητα από τον κρατικό προπολογισμό. Mm -hmm. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Έλληνας πολίτης που την πληρώνει ανεξάρτητα τον κρατικό προπολογισμό, γιατί πληρώνει τα τέλη. Σωστό. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν έχει ανεξάρτητο προπολογισμό. Από τον κρατικό προπλογισμό yeah. με ποιο δικαίωμα η εκάστοτε κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στην ΕΕ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αυτό και παρεβαίνει με... Και λέω το εξή. Κάντε την παιδιά δημόσια τηλεόραση. Mm -hmm. Πολύ απλά. Πάτε την στα χέρια σα. Απ' το διαχείριση. Πετάξτε έξω όλους αυτούς τους δοτούς εγκάθετους κλπ. Mm -hmm. Καλέστε το λαό να σας προστατεύσει και θα δείτε πώς θα σα προστατεύσει ενεργά. Και ανοίξτε την σε πραγματική δημόσια πληροφόρηση και θα δείτε τι θα γίνει εδώ μέσα. Θα την πεις τώρα που έχουν γενική συνέλευση και αποφασίζουν 24 ώρες αφαιριγίες. Λοιπόν, στην επιστροφή θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον Κώστα Αρβανίτη γιατί έχουν γενική συνέλευση αυτή την ώρα ναι. στην ΕΡΤ. Και συζητούν, διότι είναι έξαλλοι οι συνάδελφοι εκεί, πρέπει να πω ότι είχαν άμεσα τα ε, ήθελαν από σήμερα το πρωί να κάνουν 24 ώρια παιδιά απλά διαδικαστικά δεν μπορούσε να συμβεί αυτό βγάλανε άμεσα ανακοίνωση έτσι. Έτσι, και πλέον αλλιώς, το θέμα είναι το που δεν έκανε... είναι τη επιστροφής του Κώστα Αρβανίτη είναι της παρέτηση του κ. Λιάτσου ε, βέβαια, σε φως. Έτσι. Λοιπόν. και κοίταξε το το χτύπημα στο συγκεκριμένο δημοσιογράφο ήταν προεδοποιητική βολή. Ε, αυτό που ε, λέμε τροχειοδεικτικό ε, ε, ε, ε, ε, βλήμα. Αυτό είναι. Αυτό είναι έτσι, αυτό δεν είναι. έχει να κάνει με, μόνο με τον κόσμο τον Αβανίδη. Αλλά... Λοιπόν, ε, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Θα επιστρέψουμε να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για τα πέντε... Ε, αντίτυπα του βιβλίου του Δημήτρη Μιλάκα η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου ε, με τον εξή τρόπο γράφεται ΕΠΑΜ και ενώ τη λέξη βιβλίο το όνομά σας και αποστολή στο 54 Η κλείωση θα γίνει την Παρασκευή βέβαια, κλασικά και, επειδή με έχετε πρέξει για βιβλιογραφίες και τα ρέστα, σας λέω ότι για το θέμα του Αιγαίου, ελληνοτουρκικές σχέσεις κτλ. είναι από τα πολύτιμότερα βιβλία διότι δεν λέει βλα Δεύτερον αφήνει τον αναγνώστη να διαμορφώσει άποψη γιατί παρέχει ντοκουμέντα, υλικό δηλαδή, το οποίο διαβάζοντάς το μπορείς να διαμορφώσει, να διαμορφώσει πόρα, εσύ, πόρα. εσύ και άποψε. είναι εκτός των συνηθισμένων γεωπολιτικο-στρατηγικών συζητήσεων mm -hmm. που είναι περί, να μην πω περί τυριού και αχλαδιού γιατί γράφονται δεκάδες διαβιβλία τα οποία έχουν, τη, τη μόνη χρησιμότητα που έχουν είναι προς με στο τζάκι το, ειδικά τώρα οι υπόλοιποι ε, όταν μπορούν να σπάνε να το αγοράσουν ε. mm -hmm. γιατί είναι σημαντικό Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή ΑΕ Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα Σας, ε, το είχαμε προαναγγείλει τον έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφό μου, τον Κώστα του Μαρβανίτη Κώστα, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Κώστα, τι έγινε έμαθα ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ότι η επανάσταση ξεκινάει από την ΕΡΤ ε, καλά, βέβαια, το έλεγα. Μια έγινε καταρχην. αρχή. Βάζεις βάζει τα πράγματα και... στη σωστή τους διάσταση. Ναι. πάντα. η έγινε και αυτό αφορά στο, στο, στο ότι ήταν ε, πάρα πολύ βιαστική και δεν πρόσεξαν, διότι ο λόγος είναι επικανοητός. Κοίταξε, νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου, ακόμα και αν δεν είδε την εκπομπή, ε, είδε το απόσπασμα, ε, έτσι, είδε το απόσπασμα ε, ε, και είναι αυτό ακριβώς τώρα, αυτή η αντίδραση που έχεις. Είναι για γέλια. Για γέλια από τη μια και για κλάματα, είπα εγώ από την άλλη. Διότι αν αυτή είναι η αφορμή για να προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις, ε, εντάξει, δεν ξέρω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ το βάζω σε ένα πλήσιο γενικότερο κόστος. Στις, ε, των ημερών που ζούμε. Ε, ε, με αφορμή το συνάδελφο να τον περάσει από αυτόφορο, λε και θα χαθεί ο κόσμο Βαξεβάνη ή θα δραπετεύσει στο εξωτερικό. Εντάξει, μήνυμα ήταν αυτό. Ναι, και τώρα α πούμε έχουμε Εντάξει, μια, μια τέτοια παρέμβαση στη δημόσια τηλεόραση. Εσύ το ξέρει, εργάζε χρόνια στη δημοσιογραφία. Πάντα η δημόσια τηλεόραση, ε, ανεξαρτήτου κυ... κυβέρνηση, ε, δεχόταν κάποιε πιέσει. Το το επειδή εγώ δουλεύω πάρα πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία. Μπράβο. Ε, και, στην, και, και στην ιδιωτική έχεις εξυ... και από πολλά ε, μετερίζει και εδώ την δημόσια τηλεόραση και την διαφωνία την έγαπω πολλοί διότι εδώ, εδώ εδώ, εδώ και στο κομμάτι της δεοντολογίας επειδή ουσιαστικά έχω γαλουχηθεί στην αισθητική και την πολιτική αντίληψη της ΕΡΤ για το mm. τι σημαίνει δεοντολογία θεωρώ την ανακοίνωση προσβλητική σε ό,τι μας αφορά δηλαδή βέβαια ε, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι σε ό,τι αφορά αυτό καθ αυτό το κείμενο που ήδη διάβασε δηλαδή του Γενικού Διευθυντή Δήσεων, του έχει... κ. Ναι. Το λέω γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν ξέρουν ακριβώ τον τίτλο του ναι, κ. Βιλιατσού, ναι, ναι. ναι. έχει ανακρίβειε. Ένα, έχει ανακρίβειε ένα και δημοσιογραφικά πάσχει. Διότι mm. στο κομμάτι που έχετε όλοι διαβάσει και έχετε ακούσει, δεν αναφέρεται πουθενά το αίτημα παρέτηση του κ. Βένδυα. μια ερώτηση. Θα παραιτηθεί ο κ. Δεμβρία. Ναι. Θα γίνει μήνυμα στον Guardian. Σχολιασμό γενικώ των γεγονότων δεν είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του κώδικα και, της, ε, και των γραφών να έχουμε και τον αντίστοιχο να πάντα. Δηλαδή όταν θα κάνω ένα σχόλιο για τον Ομπάμα, δεν σημαίνει ότι θα το κάνω όταν θα έχω στο τηλέφωνο τον Ομπάμα. Αν δεν τον έχω, δεν θα το κάνω. Ή στον Πρωθυπουργό, ή στον κύριο Βενιζέλο, ή στον κύριο Τσίπρα, ή στον όποιον Είχα. σχολιάζω. Το σχόλιο είναι κομμάτι τη δημοσιογραφική εργασία. Είναι μέρο τη δουλειά. Και βεβαίω το τρίτο κομμάτι που έχει λάθο. δηλαδή εμεί δεν σχολιάσαμε, ούτε απαιτήσαμε, ούτε τρέξαμε δικαστική απόφαση. Εμεί μάχαμε για το πόρισμα των ιατροδικαστών. Αυτό το είπε η Μαρλένα συγκεκριμένα. Είναι άλλο το πόρισμα και άλλο δικαστική απόφαση. Είναι άλλα τ' άλλα, δηλαδή, η, η ανακοίνωση αυτή. Καλά, είναι μια ανακοίνωση βιαστική για να μπορέσουμε να ε, καλύψουμε μια κίνηση. Εκάς, δηλαδή είναι πιο όπως αυτή τη, κίνηση... δεν είναι ναι, να, να ρωτήσω κάτι και εγώ, ο Δημήτρης Χαζάκης, Πειάς, Δημήτρη, συχαξεμε. Ναι, Δημήτρη, καλή Τι Καλά. Λοιπόν, ε, είχα την αίσθηση ότι η ιστορία ξεκίνησε από το Α, περιορισμό... Α, Δημήτρη, ξεκίνημα πριν, πριν το πεις να πω γιατί τα λίγο έкреμε. Έως, ναι. ναι. Ε, στη δημόσια δημοσιεύτηκε το αυτά τα χρόνια, υπήρχαν πάντα πιέσεις, mm. Σε ότι αφορά στους αν οι διευθυντές από μια πίεση όσο ως εντελεδόχη της εξουσίας, δεν ξέρουν να κάνουν ούτε αυτή τη δουλειά που τους έβαλαν, που είναι και εν μέρους πολιτική θέση. Δηλαδή εσείς τι θεωρείτε. Και ο Δημήτρη ξέρει και εσύ ξέρεις. Και αυτό είχε κατακτηθεί, ε, Δημήτρη, η Αγγελική, όλα τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Γι' αυτό βγάλαμε εμείς το θέμα των ε, μεταλλορύχων που γινόταν η απεργία στη Χαλιβουργία, πρώτη, Γι' αυτό η μέρα ενημέρωση έβγαλε το θέμα της κερατείας όταν κανένα άλλο μέσο δεν μπορούσε να τη βγάλει για διάφορους λόγους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε ε, θέμα πίεσεων, αλλά αυτό εδώ με ένα απλό σχόλιο. Να ζητείτε κατατόμηση μία ολόκληρης εκπομπή και ένας χοντρόπου για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ε, η ανακοίνωση λέει, κόβεται η εκπομπή αρον κάτι αφιέρωνα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, Μέχρι Μέχρι τα τάγματα αυτό είναι από ναι. τη <σφυρ> χούντα το θυμάμαι, να υπογράψουμε οι μια δήλωση μετανίας για να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Θα σας καλέσουν σε απολογία, Κώστα. Κοιτάξτε, εγώ δεν πάω σε απολογία εγώ. Εμά. Ε ε αν είναι δυνατό. Αν είναι δυνατό. Αν είναι δυνατό. Πάντω, ναι. ε, εγώ σαν τηλεθεατέ θα μιλήσω. Ε, είδα από την αρχή τη σεζόν, το πούμε έτσι, στην κρατική τηλεόραση, μια προσπάθεια πρώτο περιορισμού της, δικούς, της δικής σας εκπομπής σε χρόνο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, ε, και η εικόνα που μου έδωσε είναι ότι πρέπει να υπάρξει, ε, τουλάχιστον στην πρωινή ενημέρωση, γιατί νομίζω, το είχα πει και προσωπικά κιόλα και όταν οι μήκε ήταν μια όαση τουλάχιστον για εμά που αγωνιζόμασταν να βγάλουμε κάποια πράγματα ή στο... να ακουστεί μια διαφορετική άποψη ήταν μια όαση να περιοριστεί δραστικά α, η πρωινή ενημερωτική ζώνη προηγουμενη ενημερωτικη ζωνη ωστε να μπουν κάποιε άλλε ζώνες, τι οποίε επειδή μου δεν θέλω να εκφραστώ, να εκφραστώ πάρα πολύ ήπια, ακολουθούσαν τέλος πάντων την πεπατημένη των άλλων μέσων μαζική ενημέρωση ή αν θέλετε των κυρίαρχων μέσω μαζική ενημέρωση και τη λογική αυτό το πράγμα το είδαμε από την αρχή να συμβαίνει mm -hmm. Κάτι που όμως δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα Αν και οι πιέσει φαντάζομαι θα ήταν εξίσου ισχυρές Δηλαδή μνημόνια περάσανε Δανειακές συμβάσεις, ιστορίες κτλ Τώρα έχουν σκληρίνει Φαίνεται ότι έχουν σκληρίνει πάρα πολύ τα πράγματα Ναι, αυτό είναι αλήθεια Αυτό είναι αλήθεια Και ε, θέλω να πω ότι Κοιτάξτε να δείτε κάτι, αν ήταν να αλλάζουν τα καθεστώτα, να πέφτουν τα μνημόνια και να ερχόταν ξέρω, εγώ, ο σοσιαλισμός ή δεν ξέρω το ο, οποιοδήποτε σύστημα με μια εκπομπή, τσάμπα πήγε ο Τσέκεβάρα. <laughs> δηλαδή, κρίμα δηλαδή. Κρίμα. Το θέμα είναι ότι σήμερα τα πράγματα από αυτή την ομάδα ανθρώπων που είναι στην εξουσία, έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη για το πώ πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία. Εμεί είμαστε στη δημόσια τηλεόραση εργαζόμενοι. Είμαι με μια σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ε, Όπω και όλοι άλλη. Είχαμε να υπηρετήσουμε την ελευθεροτηπία και τη δημοκρατία, όχι τη νέα δημοκρατία. Mm. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Οφείλω να ομολογήσω όμω ότι στι προηγούμενε ημέρε, τον προηγούμενο καιρό, και με την κυβέρνηση Παπαδίου, το ίδιο σκληρή ήταν. Και με την κυβέρνηση Παπαδείου το ίδιο σκληρή ήταν. Και ξέρετε, και τι προσωπικέ μου απόψε από ε, το σύστημα είχε και κάποια αντανακλαστικά στο να μπορούν να βγαίνουν πράγματα. Άλλωστε έγιναν έντιμες οι εκλογές στη Δημοσία τηλεόραση, το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Και αδίκως χαρακτηρίστηκε τότε η και, και ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε. Αν είναι δυνατόν mm. να γελάμε, είναι αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή, επειδή ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στα πάνω του, αν yeah. ήταν το ΚΚΕ -E ή το ΕΠΑΜ e στα πάνω του, θα μας κατηγορούσαν για τα πάντα. Δεν σε αυτό να γίνει. Τέλος πάντων. Αυτή είναι μια κατάσταση τώρα και το θέμα, ξέρετε, έχει φύγει από εμάς πια. Δεν, δεν, δεν αφορά εμάς πια. Αφορά μέσα σε ένα σύνολο. Έχει η ευλακή πια, το συνδικαλιστικό κίνημα, τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια, οι πολίτες. Ε, ε, βλέπω, Κώστα, ότι υπήρξε άμεσα τα αναγκλαστικά από τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, τους συνάδελφου. Ε, αυτό είναι συγκινητικό όμως. Και, ε, ε, wow. θέλω να το αναφέρουμε. Ε, διότι δεν είναι αυτονόητο. Ούτε συμβαίνει πάντα. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό ε, πρέπει να το αναφέρουμε. Ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά. Υπήρξε σήμερα μια στάση εργασίας, αλλά νομίζω ότι πάτε σε 24 ώρες απεργίες. Η ένα έβαλα πριν από λίγη ώρα, ναι. που λέω ότι για αύριο Τετάρτη, δύο ώρες στάσεις εργασίας έξι με αυτό το πρωί, στον τη εκπομπή, δηλαδή, ναι. μαύρο, μαύρο. Ε, ξέρω ότι θα βάλω, κάνω δοκιμαντέρ για τα κουνούπια. <laughs> Και τετράωροι από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 12 θα με σάνοιξε, που σημαίνει όχι εντικό δελτίο λύσο. Και από το πέμπτη επαναλαμβανόμενες 23 απεργίες. Μάλιστα. Αυτό είναι, ε, αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Ε, εγώ θα σου πω ότι όσο μιλάμε παίρνουμε μηνύματα από τον κόσμο. Πιστεύω ότι πρέπει να έχετε και εσείς μηνύματα και συμπαράστασης. Έτσι? Ναι, είναι συγκινητικό και όμορφο αυτό. Κοιτάξτε, είμαστε και στεναχορημένοι... μα. Νόημα... Ξέρεις, δηλαδή, ε, ναι. Ήταν άδικο αυτό το πρόγραμμα. Ε, το αίτημα των το γεννητοποιούσαν περιγε... ποιο είναι. Άμεση ανα... Διαβάζω την ανακοίνωση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Άμεση ανάκληση της δίωξης των παρουσιαστών και την επαναφορά του στο ενημερωτικό πρόγραμμα, την εργασιακή αποκατάσταση του συναδέλφου της Ε3, μην το ξεχνάτε αυτό που μακρινούσε ναι, και από την παρουσίαση σωστά. των σωστά. ερωταστικών εκδηλώσεων του Τριμέρου γιατί τώρα μας αναφέρει τη λέξη «Η πόλη άστι <laughs> mm. <laughs> Δεύτερον. Να μην παραχωρηθούν οι εγκαταστάσει τη ΕΡΤ στην Κατεχάκη και στο Υπουργείο Δημόσια Τάξη. Έχουμε μια, ένα θέμα με το Υπουργείο Δημόσια Τάξη τελικά. Θέλουν να κάνουν την Κατεχάκη κέντρο φυσικού αερίου. Ναι, ναι, ναι, ναι να το, να το πάρουν. Ναι, ναι, ναι. mm -hmm. Τρίτον, να παγώσει κάθε μεικτή εξωτερική παραγωγή τη ΕΡΤ και τη ε, Γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί με τι εξωτερικέ παραγωγέ. Τι πάρτι γίνεται. Ε, εκεί γίνεται το μεγάλο. Τι άλλο. Ναι, και βεβαίω. Ε, ε, αυτά είναι τώρα τα βασικά. Θα το δείτε ναι. τώρα όλο το. το έχει αναρτηθεί ήδη στα, στα, στα σελίδα τη ΠΟΕΣΥ και τα συνδυαστεί και η ΕΣΥΑ. Πάντας... Αυτό που έχει ξέρει. Ωραίο είναι χαρούμενο για εμά. Είμαστε οι πιο φιλικά εμέ. Εμά μα έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ τα πρωτοβάθμια σωματεία. Ναι. Που βγάλανε ανακοινώσει. Βγάλαν δηλαδή είδα τώρα το Σύλλογο Εργαζομένων στη Φυσική Υγεία. Ε, έβγαλε ανακοινώσει. Έβγαλε το Εθνικό Συμβούλιο Καλύτερων Ναρκωτικών. Ε, αυτό είναι, είναι συγκινητικά πράγματα δηλαδή. Είναι όμορφα. Θα διάξει να είσαι ρεπόρτερ. Έχεις δίκιο. Πάντως ο Δημήτρης, ναι. θέλω να σε χαιρετήσω, έχει, έχει εκφράσει εδώ μία πρόταση. Την πείτε, θα την πει δεν θα τη σχολιάσεις. Ναι. Εντάξει, ξέρω δεν θα τη σχολιάσεις. Αλλά έχει εκφράσει μία πρόταση και για την Internet. Με αφορμή τότε θυμάσαι το Άλτερ που είχε τα προβλήματα... Όχι, εγώ είχα πει, το είχα πει και όλα για του εργαζόμενου και τότε που βρισκόμουν και μου είχε καλέσει και μένουν το δικαίωμα τη δημόσια τηλεόραση. Να είναι δημόσια. Δεν είναι κρατική, είναι δημόσια. Είναι δημόσια ναι. Και άρα δεν έχει κανένα δικαίωμα η κυβέρνηση να διορίζει του δικού του επιτετραμένους εκεί για να μπορέσει να σκίσει έλεγχο. Μάλιστα η, η τηλεόραση έχει και ανεξάρτητο προπολογισμό. Μια και το πληρώνει απευθεία ναι. ο Έλληνα πολίτη. Είναι ένα σκάνδαλο αυτό ε, στο ότι ε, ένα μέρο των. Ε, Χρημάτων που πληρώνει ένας πολίτης δεν μένει πια στην ΕΡΤ αλλά με απόφαση της κυβέρνησης πηγαίνει στην ιδιωτική πρωτοβουλία για την περιβόητη ενίσχυση πράσινη ανάπτυξης. Ναι, ναι, ναι, άλογα, ναι. Κάτι, τι πράσινη. Ε, πράσινη άλογα, ναι. Πράσινη άλογα, ναι, ναι. Αυτό είναι αντισταγματικό και βεβαίως εγώ δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα τα χρήματά μου ε, να πηγαίνουν προς τρίτον ιδιώτη. Ε, βεβαίως. Κανένας, βεβαίως. Α, λοιπόν, και έλεγα αυτό το πρόβλημα. Ε, έτσι ή ε, εδώ που έχουμε καταντήσει. Και την πορεία που έχει πάρει ολόκληρη η χώρα πλέον σε διαδικασία κατάρρευση και γενικευμένη παρακμή, πάρτε την, την υπόθεση στα χέρια σα. Δηλαδή, από εδώ και μπρο το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε από τι κυβερνήσει αυτέ των μνημονίων δανειακών συμβάσεων, του καθεστώτο δηλαδή που έχει επιβληθεί, είναι ότι χειρότερο. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο. Άρα, να το πάρουμε στα χέρια μα την ιστορία. Και δηλαδή αυτό δεν αφορά μόνο του εργαζόμενου στη δημόσια τηλεόραση, αφορά του εργαζόμενου γενικά. Δηλαδή δεν μπορείς πλέον με παλιούς τρόπους άμυνας, όπως είναι η απειριακή κινητοποίηση, να περιμένεις θεαματικά αποτελέσματα σε ένα ανάλγητο καθεστώς, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, εγώ θέλω να σας πω κάτι τώρα, και αν θέλουν και οι σας να έρθουν και εσείς. η εσύ λέει, το είδα τώρα, την 5η στις 12.30 γίνεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου στο προάβλιο του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής. Ωραία, ωραία, Οπότε καλούνται πολίτες, παραγόντες, προσωπικότητε να είναι εδώ, να πάρουν θέση. Αυτό το διαβασικό... πολύ, κάνεις, Έκανες πολύ καλά και μας το είπες, mm. το σημείωσα για να το ξαναπούμε στους ακροατές μας. Είναι ένα ανοιχτό mm. ραντεβού για όλους μας. Mm. Δεν είναι μόνο τους δημοσιογράφους, είναι και mm. για τους πολίτες mm. και για όποια προσωπικότητα θέλει να συμμετάσχει. Και με την ευκαιρία θα μπορούσαμε να το μεταδώσουμε αυτό το πράγμα. Ναι, βέβαια, σχετικά. Να, να κάνουμε ζωντανή μετάδοση, δηλαδή, της συζήτησης που θα γίνει. Φαρόπως, ναι. Ωραία. Φαρόπος, Ωραία. Ναι. Και νομίζω ότι το καλύτερο αυτό είναι με, σε συνεργασία με την ΠΟΣΠΕΡΤ, η οποία πρέπει να σας πω ότι η τεχνική ήταν πολύ παλικάρια στην ιστορία αυτή. Ναι, αυτό ναι, το, είναι αυτό σημαντικό. το ξέρω και από πρώτο χέρι. Ναι. <laughs> είναι σημαντικό τη βάτες η τεχνική στην ναι, αυτή είναι. Έτσι, Δεν ψυχή. Είναι σένα. το... <laughs> <laughs> Κώστα, ελπίζουμε ότι τότε. Θα μπορέσουμε την Πέμπτη να συναντηθούμε ξανά yeah, με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εσείς. Καλό αγώνα. Yeah. Θα τα ξαναπούμε. Yeah. Yeah. Yeah. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω ότι την Πέμπτη στο Ραδιομέγαρο τη Αγίας Παρασκευή στις 12.30 είναι στον προαύριο χώρο θα γίνει και η συνέντευξη που διοργανώνουν οι δημοσιογράφοι εκεί εσύ. Ε, με αφορμή τα τελευταία τεκτονόμενα στην ΕΡΤ. Είναι λοιπόν μια ανοιχτή συγκέντρωση και όπω είπα, δεν αφορά μόνο του δημοσιογράφου, δεν είναι κάτι κλαδικό. Είναι για όλου του πολίτε, γιατί η ΕΡΤ είναι δικιά μα. Δεν ανήκει και αυτό πρέπει να αποδείξουμε. Ναι, είναι πολύ αυτό που απλά. Λέμε, να πω, είναι να δημόσιο πάμε μέσω παρου... μας και στην να, Με την παρουσία μα θα πούμε πολλά. Ε, ευχαριστούμε πολύ για τα email θέλω να πω ότι αυτό λέτε και στα mail σας οι περισσότεροι ε, φυσικά πολύ λέτε ότι το κόψιμο της εκπομπής δίνει τον πανικό και την ανασφάλεια του καθεστώτος. Αυτό είναι καθεστώτος και από την άλλη επαναλαμβάνεται ότι η Air δεν ανοίγησε κανένα μέγαρο μαξίμου ανήκει στους Έλληνες πολίτες, γιατί αυτοί τη συντηρούν, αυτοί την πληρώνουν, αυτοί έχουν τον κύριο και τον πρώτο λόγο. Ε, μια καλή ευκαιρία για να το αποδείξουμε αυτό, είναι την Πέμπτη, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αιγαία Παρασκευή, στις 12.30, βεβαίω. Πάμε εκεί και δηλώνουμε με την παρουσία μας αυτά που, που θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο και στην πολιτική... Α, Πέντε λεπτά έχουμε μέχρι το Βελτίο Ειδήσεων. Ε, δεν θα σε πάω σε ένα μεγάλο θέμα για να μην το κόψουμε <χει> στη διάρκεια. Να πούμε κάτι, κάτι έτσι πιο, πιο μικρό. Αν και ήθελα να σου πω ότι διάβασα σήμερα τον κύριο Γιουνκέρα, ο οποίος ε, έκανε πάλι κάποιες δηλώσεις ότι η Ελλάδα δεν βγαίνει με τίποτα από το ευρώ και πάει μάλλον σε έκτακτη σύσκεψη των, των υπουργών οικονομικών ένα έκτακτο Eurogroup στι 8 Νοεμβρίου. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν στι 8 Νοεμβρίου θα έχουν προλάβει, θα έχουν ψηφιστεί τα μέτρα, δηλαδή την νόημα θα έχει ένα έκτακτο Eurogroup εκείνη την ημερομηνία. Ναι. Ε, γιατί ακόμα είμαστε είναι εντελώ τα πράγματα σε, σε μια ρευστότητα. Και ταυτόχρονα είναι, είναι κυρίω πολιτική, δεν, είναι, δεν έχει κατασκευή. Οι Αμερικάνικέ εκλογέ είναι στι 6. Εξ... Νομίζω στι 5 ή 6 ποτέ στις... είναι Κυριακή. Δεν είναι Κυριακή. Κάνει και εσύ αυτό το λάθο παρά τέρα, το γεγονό ότι είσαι νεο. Ναι, ναι. Ταξίζει πολύ καλύτερα. Δεν είναι είναι ο... Τρίτη. τρίτη ναι, ναι. 6 του την κάνω καθημερινή. Είναι 6 τον Νοέμβρη. Είναι Γερμανικά κατοχυρωμένο το με βάση την τροπολογία του. Ναι ναι ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται. Εξάλλου δεν πάνε και πολλοί να ψηφίσουν, οπότε δεν έχουν και μεγάλη αναστάτωση. Όχι. Και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με τον Τιφώνα Σάντι. Αν θα είναι. Δεν ξέρω να έχει καθόλου εικόνε. Αν θα Θα υπάρξει ίσω κάποιο πρόβλημα. Αλλά δεν του ενδιαφέρει αυτό. Θα ότι εκεί πέρα έχουν πλημμυρίσει, δεν έχουν ρεύμα, είναι σε μια κατάσταση πολύ περίεργη. Και από ό,τι διάβαζα σήμερα, τουλάχιστον μια εβδομάδα θα πάρει για να αποκατασταθούν στοιχειοδός κάποια πράγματα στην κυκλοφορία της πόλης. Καλά είναι, προφανώς. Έτσι, είναι τεράστια τα προβλήματα. Λοιπόν, να πω τώρα ότι πολλοί ε, στις ερωτήσεις σα σχετικά με την πορεία της συλλογική αγωγής για τα εκαθαριστικά της εφορίας... Πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση αύριο με το καλό να έχουμε ε, μία ενημέρωση. Ε, έχουμε ξαναπεί στι, στις προηγούμενες ημέρες ότι η αγωγή πρόκειται για να κατατεθεί αυτές τις ημέρες. Είναι μια μεγάλη αγωγή σε όγκο και ήθελα και κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή, προσέξτε, δεν είναι μια αγωγή μέχρι να συγκεντρωθούν, να καταθέσετε όλοι τα δικαιολογητικά σας. Δεν ήταν ένας και δύο, δώσαμε και παράταση, από ό,τι θυμάστε. Λοιπόν, είναι κάποιοι εκατοντάδες, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, θα, θα, θα το θα πούμε μπορούμε, αύριο. Θα αύριο. Λοιπόν, λοιπόν οπότε αύριο θα δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες. Χρειάζεται και κάποιος χρόνος για να μελετηθεί και να, δηλαδή να γραφτεί η αγωγή, η οποία είναι κάποιες σελίδες. Δεν είναι μια αγωγή, είναι ας πούμε. Είναι ένας τεράστιος όγκος. Έτσι, είναι στεράστιος... ένα τεράστιος όγκος. Οπότε και γι' αυτό αυτή η καθυστέρηση που θεωρώ ότι δεν είναι καθυστέρηση σε σχέση με τον όγκο που ξέρω, Σά ίσα που είναι και πολύ γρήγορα. Αύριο, λοιπόν, έχω εγωτό των πραγμάτων, θα έχουμε έναν από τους δικηγόρους του ΕΠΑΜ και θα πούμε περισσότερα ε, για την πορεία της αγωγής. Μην, ε, έχετε αγωνία και έτσι πιστεύετε ότι σας έχουμε ξεχάσει σε αυτό το θέμα. Ε, κάτι τελευταίο πριν πάμε σε τίτλος ειδήσεων, σε δελτίο ειδήσεων μας παρακαλούν κάποιοι φίλοι ε, σχετικά με την Πορτογαλία ναι. και την ενημέρωση που έχεις κάνει και τις προηγούμενες ημέρες αν υπάρχουν κάποιες πηγές που μπορούν να στραφούν σε αυτό το θέμα. Διότι... Όχι, τα πορτογαλικά μέσα μαζική ενημέρωση Α, δεν στα... υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο στα πορτογαλικά μέσα ναι, ενημέρωση. Ναι, ναι, ναι, Μπορεί κάποιο να βρει την πληροφόρηση. Γιατί είναι αλήθεια, θέλω να σου πω ότι και κατηδίαν και άλλοι με έχουν ρωτήσει. Θεώρησα και εγώ, λέω, παιδιά σε ελληνικά εδώ στι ιστοσελίδε και τέτοιε ελληνικέ. Δεν, δεν, λοιπόν, τίποτα, δεν τίποτα. έχω δει δεν κάποια τέτοια ενημέρωση. Μόνο ενησ... μια φωτογραφία κάποιε διαδήλωσει. Αλλά πιο συγκεκριμένα συντεταγμένα να. Να ναι, σχετικά ποιά, με το μνημόνιο, με αυτά, τα, την εξέλιξη τους... και όλα αυτά. Mm -hmm. Είναι μόνο σε πορτογαλικά σε μέσα. Σε πορτογαλικά μέσα, με σαν παρσική εκτός από, την, από τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην, των επίσημων θέσεων που έχουν εκφράσει οδηλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Eurogroup και όλα αυτά, mm -hmm. που βεβαίω αν έχετε προσέξει δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δηλαδή δεν λένε τίποτα απολύτω. Λε και η Πορτογαλία δεν υπάρχει ξαφνικά, ε... άνοιξε η γη και την κατάρχε. Γι' αυτό υπάρχει, ξέρει, κάποιοι είναι και δύσπιστοι. Σου λέει, εύρε παιδί μου, έχει, έχουν γίνει αυτά τα γεγονότα, μα υπάρχουν πουθενά, δεν μπορούμε να τα βρούμε. Εσεί που τα βρίσκεστε. Και στα δικά τα... μα. Να ανοίξει η γη να μα καταπ <laughs> <laughs> Μόνο στα Πορτογαλικά Μέσα Ενημέρωσης. Ναι, τα οποία είναι έγινε μια προσπάθεια, γίνεται μια προσπάθεια. Ναι. Φαίνεται ότι ε, εκεί η αριστερά παίζει ο πάλι τον τυχοδιοκτικό της ρόλο, ε, διότι έχει αναπτύξει μια δραστηριότητα να πείσει τις ηγεσίε των συνδικάτων να υποχωρήσουν, ναι. μια και πήραν αυτά που θέλουν. Ε, είναι δράμα, όπως και εδώ άλλωστε είναι δράμα, να έχεις την αριστερά ως παράγοντα περάσπιση του συστήματος mm -hmm. και λένε ότι εφόσον πήραν πίσω τα μέτρα και δόθηκε η δόση άρα τι άλλο ζητάτε δεν το λέει η κυβέρνηση γιατί η κυβέρνηση συνεργασία mm -hmm. είναι τελείως απαξιωμένη mm -hmm. στον κόσμο το λέει έχει αναλάβει αριστερά mm -hmm. συμπεριλαμβάνομενο και του κουμιστικού κόμματος ah, διότι mm -hmm. μια και η πανάσταση δεν είναι σοσιαλιστική δεν έχει νόημα να γίνει <laughs> λοιπόν, ε, δεν ξέρω πώ θα αποφασίζει και πώς θα αποφάσει τα συνδικάτα. τα συνδικάτα έχουν αποστασιοποιηθεί από τι ηγεσίε των τη αρέσει ευτυχώ και έχουν αναδείξει μια αγωνιστικότητα η οποία είναι εντυπωσιακή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη εσω... εσωτερική πάλι στο κίνημα αυτή τη στιγμή, ε, ανάμεσα σε δυνάμει που θέλουν να προχωρήσουν μπρο και σε δυνάμει που του δέτουνε, μα αν προχωρήσετε μπρος θα θέσετε σε κίνδυνο την Ευρωπαϊκή Οπορία τη χώρα. Ε, και υπάρχουν και δυνάμει που τώρα γεννιούνται, που τώρα γεννιούνται μέσα από το κίνημα δηλαδή γεννιούνται, που λένε να πάει στο διάολο η ευρωπαϊκή πορεία τη χώρα προκειμένου να σωθεί, να σωθεί χώρα, ο λαό και, και, και η χώρα. Σωστή. Λοιπόν, και τώρα γίνεται μια φοβερή πάλι. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε, πέρασε, το κίνημα αυτό πέρασε στη φάση αυτή τη εσωτερική εκαθάριση, mm -hmm. ότι πρέπει να τελειώνουν με του εσωτερικού πράκτορε τη εξωτερική πολιτική mm -hmm. που συνήθω είναι αριστεροί. Ε, λοιπόν και να προχωρήσουν μπροστά σπάζοντας ας πούμε τα τελευταία δεσμά που έχει ο κόσμος εκεί. Εάν το καταφθώσουν πιστεύω πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ γρήγορες εξελίξεις, πολύ εντυπωσιακέ εξελίξεις από το Γαλία, που θα αποτελέσει και ντόμινο όσο και να δίνει. Για τι υπόλοιπε χώρε. Αν όχι, για μια ακόμη φορά η Αριστερά θα έχει αποτελέσει τη βαλβίδα ασφαλείας για το σύστημα. Μάλιστα. Bon, και εδώ υπάρχουν εδώ. και δύο, δύο τάσει. Και η μίληταν τάση, η αριστερή τάση του πρώην Σοσιαλιστικού Κόμματο που λέει ε, ναι μεν να γκρεμιστούν όλα τρόικε και τα δέστα αλλά προ τεούρε παιδιά όχι το ευρώ. Ναι. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα ειδικά μια τάση του η οποία είναι παπαρηγική θα έλεγα που λέει η επανάσταση δεν μπορεί να είναι παρά μόνο σοσιαλιστική άρα τι πάντα και να κάνετε δεν μπορεί να γίνει σοσιαλιστική επανάσταση τώρα άρα ξεχάσετε την επανάσταση που πάντα τώρα. Ναι. Εντάξει. Είναι σαν, το, σαν, τον, ε, σαν, σαν αυτόν που στέκεται στη βροχή, μέσα στο κρύο, στη βροχή, ε, στο χαλάζι και όλα αυτά τα πράγματα. Στη στάση έρχεται το, το, το, το, το λεωφορείο, ανοίγει τις πόρτες του και λέει «Ωχ, δεν μου αρέσει γιατί μυρίζει, ε, θα πάρω το επόμενο». Πάμε σε ένα Πάντα ήταν το όνειρό μου να βρεθώ στη σκηνή με το Τζομπον Τζόβι. Bon Δεν το κάνω ακριβώ. Εντάξει, <laughs> κατά κάποιο τρόπο γίνεται. Λοιπόν, λίγο έχουμε ακόμα. Ε, μέχρι και μισή θα είμαστε μαζί. Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα. Ε, θέλω να μοιραστώ ένα ανέκδοτο που μα έστειλε ένα φίλο. Γιατί εμεί εδώ γελάσαμε πολύ στη διάρκεια που ακούγαμε λίγο το τραγούδι. Ο Χρήστο Αποπατήσια, λοιπόν, μα έστειλε το εξή μήνυμα. Άζω πάλι τα μπορώ να κρατηθώ. Λοιπόν, να απαντήσουμε στον okay, συνάδελφο. Είναι, είναι η η, η απάντηση είναι πολύ. Δεν είναι χρηματοδοτήτη. Τελεία και πάμε. Λοιπόν, αν τώρα ο συνάδελφος <laughs> θέλει. Ε, αν έχει καμιά φανή ιδέα για το πού μπορούμε ναι. να χρηματοδοτηθεί, πολύ ευχαρίστω. Βεβαίω. Εδώ είμαστε, είμαστε ανοιχτοί. Και η μέλη τη εκπομπή μπορεί να στείλει ε, τι ιδέε του. Λοιπόν, απαντήσαμε, αλλά ε, θέλω και να αυτό πω. Όχι, δεν είναι η αλήθεια. Ναι, <laughs> αυτό είναι η αλήθεια για εμένα. το γι δράμα τη αλήθεια. <laughs> Όσο ξέρει, φαίνεται απίστευτο έχω την εντύπωση στον κόσμο. Ναι. Από κάπου πρέπει να χρηματοδοτείται, σου λέει το επαν. Ξέρεις, δεν γίνεται. γίνεται. Μη, ο... Υπάρχουν μυστικά κονδύλια, υπάρχουν πω. κάτι. Ναι. Θα σου πω ένα που θα είναι. Θα γελάσει όλο κόσμο. Λοιπόν, ε, με είχε καλέσει για την παρουσίαση του βιβλίου μου πέρυσι το ναι. χειμώνα. Ο κύριος Τατσόπουλος που είναι και βουλευτής ναι. του ΣΥΡΙΖΑ, ο λογοτέχνης. Ο λογοτέχνης, ναι. Λοιπόν, α, και με είχε καλέσει παρουσιάζοντας το... Ανάμεσα λοιπόν στην κουβέντα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, ναι. νομίζω ότι υπάρχει και στο, στο, στο διαδίκτυο «ειάνα μπορεί να το βρει κανείς». Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα από ανθρώπους που δεν συμφωνούσαν σε όλα. Ναι. Μεταξύ τους, αλλά ήταν πολύ γόνιμη κουβέντα. Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Σε μια στιγμή λοιπόν. Γυρίζει και μου λέει, σα κόψανε από την, από την ραδιοφωνική εκπομπή που είχατε, ήταν μόλι είχε κοπεί. Ναι. Η ραδιοφωνική εκπομπή από το τότε ράδιο 9, τώρα ράδιο λοιπόν, Α. Λοιπόν, δεν σε βγάζουν πουθενά. Ναι. Το ΕΠΑΜ δεν ακούγεται πουθενά. Ναι. Πώ τα καταφέρνετε και είσαστε παντού. Ναι. Πόσο σα κροστίζει αυτή η ιστορία, πόσο είναι αυτό το πράγμα. Και προσπάθησα να το εξηγήσω ότι είναι εθελοντική δουλειά του κόσμου που συμμετέχει. Να. Και εθελοντική δουλειά που υπερβαίνει τα όρια και τη λογική του εθελοντισμού όπως πλασάρεται στην ελληνική κοινωνία για χρόνια. Mm -hmm. Αν θέλει να μάθει κάποιος τι σημαίνει πραγματικά εθελοντισμός, ας έρθει. Εδώ να δει mm -hmm. τι σημαίνει εθελοντισμός με τέτοια φωσίωση που καμία καρέτα-καρέτα. κανενας μονάχου μονάχου. Mm -hmm. Καμία να... αρκούδα ναι, ναι, ναι. στη Σπίνδου ή αλλού δεν έχει ποτέ γνωρίσει. Έτσι λοιπόν σα... το λέμε και το επαναλαμβάνουμε ότι δεν έχει καμία άσε που βεβαίω οι συγκεκριμένε οργανώσει εθελοντισμού mm. δεν είναι καθ' άλλο παρά εθελοντικέ είναι. Υπάρχει θελωτή ο κόσμος που ασκεί θελωτεσμό εκεί. αλλά θελωτές και κονδύλια. Υπάρχουν πολύ χορδρές από, από τα Υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, έτσι, πολύ συγκεκριμένα. Εξάλλου, αυτό έρχεται, απλά για να πω, γιατί τις τελευταίες μέρες σας λέμε και έχουμε εγκαινιάσει το εξή στην ιστοσελίδα, Όποιο μπαίνει στην ιστοσελίδα της εκπομπής, εκπομπή αε.gr, θα δει ότι υπάρχει ο τρόπος για να ενισχύσετε αυτή την εκπομπή, αυτή την προσπάθεια διότι πολύ απλά το λέμε και το εννοούμε οι χορηγοί, οι χορηγοί μας είστε εσείς δεν υπάρχει κάποιο άλλος που μας στηρίζει και η θεαλωγική δουλειά των συντελεστών τη. δηλαδή από τα παιδιά που υποστηρίζουν τη σελίδα μέχρι ε, τους παρουσιαστές να το πούμε έτσι είναι να, για το που δουλιά. ακούτε εδώ στο, ε, στα μικρόφωνα Λοιπόν α, το, και σας λέω ότι όποιος θέλει να ξεπεράσει την κατάθλιψή του, τη μιζέρια του, όλα αυτά τα πράγματα Δεν έχει παρά να τραβήξει ένα χέρι εθελοντική δουλειά στο ΕΠΑΜ Τα έχουμε ξεπεράσει όλα, έχουμε, το έχουμε υπερβύρει παιδί μου Το group therapy ναι. είναι εντυπωσιακό ναι. και μάλιστα στην πράξη Και αυτό είναι ένα μήνυμα γιατί ξέρει ο φίλο τώρα που το έστειλε εδώ ακράτη, όπου τέτοιε ερωτήσει βέβαια έχουν γίνει και στο παρελθόν και πιστεύω ότι και σε και άλλους πεντάδη. Εγώ το πιστεύω ότι μυαλό... είναι μόνο μου κίτρινο στην Ελλάδα. Ναι, Σωλά πως... ναι, ναι, ναι, και... ναι. που κλείνει. Τώρα αυτό πώ αυτό Στον σηματοδοτή αυτό και δεν μπορεί να φανταστεί ότι όλοι αγινόταν από πρωτοβουλίε πολιτών, που λέγαν έλα εδώ, σου καλύψω εγώ τον ύπνο, ξέρω εγώ, ναι, και, τα έξοδα, άσομαι, και τα έξοδάσα κτλ. Το εντυπωσιακό ποιο είναι, εγώ επειδή δεν έκανα ποτέ αυτή την ιστορία, ούτε να τριγυρίσω στην Ελλάδα, ούτε να κάνω ομιλίες, επί παραγγελία, ανακάλυψα ότι ορισμένοι που εμφανίζονται που εμφανίζονται σε ομιλίες κατά παραγγελία mm -hmm. δεν είναι απλά, δεν ζητάνε απλά τα έξοδα τους. Λέβαια, ζητάνε... ζητάνε και αμοιβέ. Ζητάει και αμοιβή. Ε, εμένα την πρώτη φορά που μου το προτείνανε πίσω τα σύννεφα. Δηλαδή εγώ ήρθα εδώ να βοηθήσω να καταλογίσουμε ένα mm -hmm. θέμα. Ε, το είχαμε αντιμετωπίσει. Ξέρετε, λέει, επειδή εντάξει, συνηθίζεται, α πούμε, τι συνηθίζετε ρε παιδιά. Εγώ είμαι άνθρωπο σαν εσά, α Δεν... τι, τι πάει να πει αυτό. Του κάνω εγώ βιοπορισμό αυτή την ιστορία. Όχι. Λοιπόν, παρόλα αυτά εμένα μου έτυχε, όχι μόνο ζητώντα μου, mm -hmm. με προσωπικά το οποίο βέβαια κάθε φορά, που είχε τεθεί στο τραπέζι, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι ε, ήταν και συνομιλητέ μου και το έμαθα αργότερα ότι πήξα αμοιβή. Ότι αυτοί αμοιβόνται, ε, ήσαν σε ένα <συντέρια> ίδιο τραπέζι τέλο πάντων και εμβρέθηκα ναι. με συνομιλητέ ναι, στην ε, διοργάνωση. Αργότερα έμαθα ότι υπήρξε αμοιβή. Εγώ προσωπικά ας πούμε, όταν μου τέθηκε το θέμα πάντα το ανήθηκα. Ε, επαναλαμβάνω, γι' αυτό ε, στην ιστοσελίδα έχουμε αναρτήσει το, το donate που όποιο θέλει στηρίζει με όποιο ποσό θέλει αυτή την εκπομπή. Ε, μόνο έτσι μπορεί κάποιο ε, να είναι ανεξάρτητο και να συνεχίζει. Ε, αν είχαμε τώρα κι εμεί ένα χορηγό εδώ, μια τράπεζα ε, ή κάτι άλλο, ε, εντάξει, ξέρει τι είδου ανεξαρτησία μπορεί να έχει. Ναι. Θέμα. Είναι, μια... Είναι Έτσι. θέμα αρχή α πούμε. μερικέ φορέ δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμο. Όχι ότι θα γόταν ποτέ χορηγό σε μια τράπεζα σε αυτή την εκπομπή. Όχι, λέμε όχι το, μην α... το λες ποτέ. Καλά ποτέ, ναι. Ε... Ε... Αλλά εμεί δε... δεν πρόκειται να στραφούμε. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Μάνο που τότε ήταν διευθυντή του ραδιοφώνου. Όταν στο ραδιο 9 η εκπομπή ΑΕ είχε χτυπήσει τα ρεκόρα κερματικότητα και δεν το έπιανε βεβαίω. Η συγκεκριμένη εταιρεία που μετρούσε την εγκροματικότητα είχε συγκεκριμένε σκοπομότητε, το ξέρουν όλοι του, εγώ τώρα το, το έμαθα ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, ναι. ενώ η συγκεκριμένη εκπομπή είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ εγκροματικότητα και σε σχέση με του αντιπάλου, αντιπάλου εισαγωγικά δηλαδή τα ανταγωνιστικά κανάλια τη ιστορία, στην ουσία έπιανε ποσοστά που μόνο τηλεόραση πιάνει, καμία ραδιοφωνική εκπομπή δεν έπιανε τέτοια ποσοστά, Πα, τότε την εποχή εκείνη διαφέρθηκε ενδιαφέρεσαν πολύ μεγάλες εταιρείες και πολύ μεγάλες τράπεζες να μπουν χορηγεί τις εταιρείες, χορηγεί κανονικά να ξεκινάνε να, ναι. δηλαδή γιατί εγώ ε, αρνόμουν να κάνω αυτό που κάνετε εσείς ας πούμε σε κουμπές και το λέω εσύ γιατί το έχεις κάνει, ξέρω ότι από λόγω Λέβαια. επαγγέλματος. Λέβαια. Ε, να πλασάρω διαφημιστικά καθώς, κάποιο, προ... προϊόν. Ασύ, κάποιο προϊόν. Ναι. Το οποίο ναι. είσαι υποχρεωμένο ναι. να το κάνει. Καλά, αυτά πια ναι. τα τελευταία χρόνια παραγίνεται και εμένα δεν μ' αρέσει να σου πω μια αλήθεια. Είναι σαν πλασιά Εντάξει, ναι. Πλασια... Ναι. Εντάξει ναι. καταλαβαίνω την ανάγκη. Δεν ναι. να μπορούσα ναι. να το κάνω, α πούμε, και ξέρει τώρα πρέπει να πάρω το τηλέφωνο το καινούριο iPhone 42.5013. Το οποίο έχει αυτή την ιδιότητα, δεν άλλο και δεν ξέρω. πρώτα θα με πιάναν τα γέλια. Δεύτερο θα έλεγα. Ξείς, κάτω, δημήτρη, λίγο όμω μας απαξιώνει, δηλαδή και εμάς του δημοσιογράφου, εγώ καταλαβαίνω, πρόσεξε. Είναι, είναι, είναι λίγο δύσκολο και εδώ αυτό στο έχω, ερώτημα, δηλαδή. γιατί είναι δύσκολες οι εποχέ. Ε, αναγκάζονται και δημοσιογράφοι να το κάνουν διότι να ξέρει ότι και πολλοί μπορεί και να μην πληρώνονται και να πληρώνονται μέσω τη χορηγία να, να, να κάνει μια εκπομπή σε ένα σταθμό και να σου πλέον το χορηγό σου. Με το σπόνσορά σου και. Εγώ το λέω αυτό. Λοιπόν. Για να... Γιατί αλλά... πέρα από λίγο το... πομαχαίρι. Την συγκεκριμένη εκπομπή τη, τη που ήταν σε prime time, α πούμε, σε καλή ώρα κτλ. Και, τα λοιπά και ώρα, mm. ο ραδιοφωνικό σταθμό περίμενε να έχει <στονιχθ> έσοδα. Ε, να έχει Όταν έρχεται κάποιο και, και προσφέρει ζητάει και προσφέρει για τη συγκεκριμένη εκπομπή, καταλαβαίνει ότι ο σταθμό είναι ένα ζήτημα. Γι' αυτό και προ τη μην τη διεύθυνση του σταθμού, που τότε ήταν ο Μάιο και Mm -hmm. σεβάστηκε τι θέλεις τη δική μου θα μπορούσε κάλεστα να μην την να, να πει, Εντάξει, Εντάξει, δεν θα ναι λες να, αλλά θα να αρχή, ναι. στην αρχή αυτό πράγμα ναι. και είπε όχι ναι, τράπεζε ναι. και αυτές οι ιστορίες ναι. Ίσως Είμαι να έπαιξε και ένα ρόλο αυτό στην απόφαση της στην ιδιοκτησίας ναι. να ξεμπερδέψει αν και νομίζω ότι είναι πολιτική συμφωνία στο παρασκήνιο ε, με ανταλλαγή επιχειρηματικά συμφέροντα ή επιχειρηματικέ business. Δεν αποκλείεται, λέμε στο παιχνίδι, αυτό, ξέρεις, ναι, ό, ε, ό, Όλοι έτσι κάνουν έτσι οι, οι ιδιοκτήτε, γι' αυτό και είναι δράμα η ιδιωτική ενημέρωση. Από ό,τι διαπίστωσα, πάντα ειχα από θέση αρχή ενάντια mm -hmm. στην ιδιωτική ενημέρωση. Ε, αλλά τουλάχιστον δεν επιτρέπεται να είναι επιχειρηματία αυτή, τουλάχιστον να είναι <laughs> κάποιο του χώρου. Δηλαδή, δημοσιογράφος που θέλει να έχει ένα βήμα τέτοιοι ναι mm -hmm. τέτοιου τύπου ενημέρωση ναι αλλά τώρα μεγάλο επιχειρηματίες με ιστορίες συνδεδεμένοι με έργα με το δημόσιο χωρίς το δημόσιο αν και εδώ δεν υπάρχει μεγάλο επιχειρηματίες που να μην είναι βουτυγμένοι είναι... μέχρι, μέχρι τα αυτιά no, με το δημόσιο 40.000 συμμορφές λοιπόν... η, η, η ιερία για Ελλάδα ήταν το δημόσιο πάντα και παραμένει λοιπόν. είναι πράγμα. το σύστημά μα τέτοιο ναι. από πολύ παλιά ε, γι' αυτό και έχει ένα, μια σημασία να, τώρα, να το πούμε έτσι και γι' αυτό εγώ νομίζω ότι ο κόσμος λίγο πολύ το καταλαβαίνει και έτσι πολύ με μεγάλη περηφάνεια λέω ότι έχω αποκτήσει να το, το πούμε την, την αναγνωρισιμότητα της κυρίας Μπακογιάννη μόνο που η κυρία Μπακογιάννη τη λένε τώρα, ή τη λέγανε τώρα τώρα την έχει ξεχάσει ακόμη και ο πατέρα της δεν ξέρουμε που είναι τώρα ε, ε, ναι, ναι, ε, ξοδεύοντα εκατοντάδε εκατομμύρια ε, για να πλασαριστεί με το μικρό τη λοιπόν, όνομα. ναι. Μένα με ξέρουν το μικρό μου γιατί είμαι ε, μου άνθρωπο γειτονιάζει. Κάποιοι έχουν το ταλέντο δεν χρειάζεται εκατομμύρια ούτε γυναίκε. Δεν είναι θέμα είτε, ταλέντο είτε, κοινωνιακά... είναι θέμα το αλήθεια δηλαδή το ναι. εντάξει καταλαβαίνει ο κόσμο αν είναι πραγματικά είναι στιμένο, μια στιγμένη ιστορία ναι. ή αν είναι αυθεντικό. Οπότε σου έχει. λέει εντάξει δικού μα άνθρωπου να είναι αυτό. Σωστά αυτό. Και αυτό το πολύ λίγοι το κα... το... Και είναι το η μεγαλύτερη τιμή που μου έχει γίνει ποτέ να. Σε όλη μου επαγγελματική, ακαδημαϊκή Ο ενικός είναι η μεγαλύτερη σου προσωπική τιμή Προσωπική καριέρα, ναι αυτό. Αυτό διότι... Το να αποβευθεί με τον στον ενικό κάποιο, Που είναι άγνωστός μου λέγοντα μου α πούμε Ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνεις αυτό το πράγμα να, να. βεβαίως για μένα Είναι τιμή για μένα βεβαίως να μου το λέει κάποιο, Αν και δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι το ιδιαίτερο ε, Κοίταξε τώρα ε, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω να το δηλώνεις αυτό Αλλά ε, Κάνεις από ποια άποψη Μεταδίδεις γνώσεις Εντάξει δεν που... είμαστε Ο πανεπιστήμιο τί, τί, τί, Δεν είναι θέμα αυτό ναι. Κάτι, Τι του πανεπιστήμιου Είδαμε που είναι ο πνευματικός κόσμος Τα έχουμε πει Ο πνευματικός κόσμος αντί να είναι έξω Και να ε, ε, πες το, να, να, να προσπαθεί ε, να ξυπνήσει το λαό από το λίθαργο στον οποίο έχει πέσει, έτσι, είναι κάπου και χέρια της επιχορηγήσει που παίρνει. Αυτή ναι. δεν είναι η δουλειά του του πνευματικού κόσμου. Αυτό δεν είναι το έργο Ιστορικά, του. Αυτοί... Αυτό, αυτό είναι σύνολος. Λοιπόν, αυτό δεν το κατάλαβα. Είναι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Σωστό. Το πιο σημαντικό. Λοιπόν, σε, αυτή λοιπόν την, σε αυτό το, το τοπίο που έχουμε, όπου κανείς δεν μιλάει και δεν λέει αλήθειες, όταν εμφανίζεται ένας άνθρωπος και επί δύο χρόνια πηγαίνει σε όλη τη χώρα και στο πιο μικρό χωριό και όπου να σε έχουν καλέσει... Σε καφενεία, σε πνευματικά κέντρα, σε συ μεγάλε συγκεντρώσει. Όπου δεν έχει αρνηθεί πουθενά να πα. Είτε είναι μικρή, όχι. είτε μεγάλη, είτε μεσαία η συγκέντρωση. Εδώ και μια παρέα να σε καλέσει κάπου, εσύ θα πα για να του ναι, μιλήσει. Όχι, 10 δεκάτομα να είναι που να χρήσουν. Ένα... Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πώ είναι αυτό δηλαδή... που Και όχι μόνο τότε που δεν με ήξερε ότι μάνα μου, ο καλά η μάνα μου με ήξερε Δεν είναι θέμα να πούμε καλά λόγια, θέλουμε να πούμε την αλήθεια. Αλλά και τώρα. Όπω λέω... α πούμε, δεν θα βάλω ποτέ τι φωνέ στο ακροατήριο γιατί είναι λίγοι. Ναι. Ή γιατί θα το συλλέγει να μην με ναι, ναι, ακούσουν. Ναι. Ή δεν θα το αγαπάξι κανέναν όσο χαζί μέσα σε αγωγικά ερώτηση και αν κάνει. Εκτός και αν έχει σκοπιμότητα τότε ναι. Ναι. Και θέλει Πιάνω να τον εαυτό μου να, να είμαι πολύ δεικτικό ναι. και ναι. πολύ να. Ηρωνία. Ναι. Ναι. Αλλά ρε παιδί μου δεν μπορώ. Δεν μου, μου βγαίνει αυτόν. Μετά. Δηλαδή δεν ναι. μπορώ να. Ε, να βλέπω τον άλλον να έχει σκοπιμότητα πίσω από την το ερώτηση. Το καταλαβαίνει. Ότι ο άλλο δεν είναι. Εντάξει. Θέλω να πω ότι δεν είναι. Και εκεί Δεν θα του χάριστώ. Mm. Ειδικά αν κρύβει και μια υφέρπουσα υποτίμηση. Δηλαδή, να πιάσει σε ρεύτα, Κύριε Δημήτρη, πράγμα, ότι, είδε, μα... ότι δεν χρειάστηκε ατόνε... πολλά. Δηλαδή, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, πώ ε, ιδρύθηκε. Ο... Θέλω να πω ότι ε, ένα άνθρωπο. Είναι ότι καλύτερο, έτσι, έχει μια άλλη πλατεία ναι, για μένα. Ναι, ναι. Μια, μα... μια μαγιά, μια καλή μαγιά. Ναι. Ήρθες απευθείας απευθεία σε επαφή με τον κόσμο, του μίλησε. Ο κόσμο ε, με πιάσει. Εγώ, να να να πω... εγώ θυμάμαι δεν μπορούσα να κατέβω στις πλατείες ή να περάσω έτσι ό, όχι να παραμιλήσω. ποτέ δεν πήγα να μιλήσω από μόνος μου uh -huh. ε, με ζητούσαν, ποτέ δεν έχω κάνει αυτό το πράγμα που με κατηγορούν συνήθως ότι πηγαίνω να πάνω ποτέ Όχι, oh, okay, αυτό μιλάμε ότι είναι λοιπόν, προσκλήσεις Εδώ και υπάρχουν και, και, και, και, και, και πότε θα βρούνε ανοιχτή ημερομηνία, ξέρω εγώ τι <laughs> γίνεται ε, λοιπόν, Υπάρχει <laughs> και το ναι, θα πούμε ότι έχουμε βόλο Το Σαββατοκυριακό Ναι, Yeah, λοιπόν, ε, θα το πούμε κιόλας και πιο συγκεκριμένα και τις mm -hmm. επόμενε μέρες. Παρ' όλα αυτά, όμως, να πούμε το εξή με πιάνε ο κόσμος και αυτό ήταν το πράγμα. Δεν μπορούν να με πιάνει, μου θυμάμαι, μια κυρία η οποία ήταν στην ηλικία τη μητέρας μου. Mm -hmm. Και να μου λέει, κάνε κάτι. Και εσύ απλά να είσαι περιφερόμενος τράγος. Mm -hmm. Δεν δε, δε, δε, δε μου πήγαινε εμένα, ας πούμε, έτσι, σε κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι. Σε συγκλονίζουν και οι απλοί άνθρωποι, ξέρεις, με τις ε, του και Εγώ τα ερωτήματα σα... και τις τοποθετήσεις με αυτό σου μεγάλωσα πάντα mm -hmm. δηλαδή θα αρνηθώ την γενιά μου mm -hmm. τι είμαι Παπανδρέου Σαμαράς τι είμαι δηλαδή ε καλά <laughs> <laughs> λοιπόν να πω κάτι πριν τελειώσουμε μην το ξεχάσω ότι την πέμπτη έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή εδώ μαζί μας α το ροζ επιτετραμένο που μου έλεγες α, ακριβώς και δεν ναι. είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή διότι θα υποθούν πράγματα που δεν έχουν ακούσει οι ακροατές μας. Εμεί oh. λες oh. <laughs> Εμείς είμαστε υπέρ της αλήθειας. Πάντα. Λοιπόν, ε... Ακόμα και αν είναι τραυματικοί. <laughs> λοιπόν, ε, μια... Περισσότερα θα πούμε αύριο. Απλά δίνω ένα στίγμα. Ναι. Ότι την πέμπτη θα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Ε, είναι, είναι... είναι και πρωτομηνιά. Καλό είναι να είστε συντονισμένοι στου 90,1 δι. Εγώ ξέρω στη... ποιο είναι όμως, τη μία να, ακριβώς. να το πω κιόλα όχι δεν θα το όνομα. Όχι ρε, ναι. Θα πρέπει να πω ότι είναι από του πρώτου μετόχου τη εκπομπή ΑΕ από, τα, από, τα από του πρώτου μετόχου. Τώρα οι παλιοί <laughs> θα αρχίσουν οι παλιοί θέλω να πω ακροατέ έτσι ναι, όχι οι ναι, νεότεροι ναι, ναι. ναι. λοιπόν Οι παλιοί θα αρχίσουν. Ναι, το να, έχουν να να να ακούσει ψάχνουν, και την παλιά εκπομπή και ήταν από του πρώτου Πρώτους. Δηλαδή μιλάμε τώρα από τους πρώτους που είχαν δηλώσει συμμετοχή και είχαν πάρει μερίδιο στη, Ρωστή, στο μετωτικό κεφάλαιο στι, της εκπομπής ΑΕ. Στην εκπομπή. Και γι' αυτό ας πούμε και τον τιμάμε και μας τιμάει και αυτός Ρεβαιώς. που, που συνεχίζει έρχεται. Να, συνεχίζει να τιμά και το μερίδιο της εκπομπής το οποίο κατέχει. Σωστά. Δεν το πουλεί στο χρηματιστήριο. Αν και η τιμή, ε, τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει. Ωραία. Λοιπόν, ε, θα σας πούμε περισσότερα αύριο. Απλά σας λέμε ότι θα είναι μια πολύ ε, σημαντική έκπληξη και ευχάριστη έκπληξη. Ναι. Ε, οπότε την πέμπτη στη μία ώρα συντονισμένοι όλοι εδώ. Ε, ε, θέλω πριν κλείσουμε να ακούσουμε κάτι και να το ασχολιάσουμε. Ένα τραγούδι που μας έστειλαν ε, δύο φίλοι. Είναι ένα τραγούδι που έχουν γράψει για το ΕΠΑ. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο, σε παρακαλώ. Ο ήλιο έδισε ρεσβίσο πυρσό. Ήρθε η ώρα να μιλήσει ο λαό. Απ' τις πλατεία στη βουή ξεκίνησε ο μύθο. Και στη βουλή ακούστηκε τη αλλαγή ο ήχο. Ε, Ξεκίνησε και πίσω δε γυρνά στην Ελλάδα για να φέρει. Δημοκρατία ξανά. Δημοκρατία ξανά. Σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά ο λαός αντιστεκέται άλλη μια φορά δεν τον φοβίζει τώρα πια τη κρατική βία και προχωρά και πάλι για να γράψει ιστορία. Ήσε και πίσω δεν γυρνά, στην Ελλάδα για να φέρει δημοκρατία ξανά. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που μας έστειλαν μέσω της εκπομπής με email δύο φίλοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν μας έχουν δώσει περισσότερα στοιχεία, οπότε τώρα που ακούσανε το τραγούδι, καλό θα ήταν, παιδί μου, τα ονοματά τους. Κάτι... Να μας στείλουν εγώ. ένα email τα στοιχεία τους, είναι έτσι πολύ σεμνή, ευχαριστούμε, αλλά στείλτε μας τα στοιχεία σας ρε παιδιά, να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την έκπληξη που μας κάνετε και για το δώρο, για αυτό το κομμάτι. Να πω όμως τώρα, μια είδηση που ήρθε τώρα αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχει ένα άντρα περίπου 60 ετών, μάλλον εστιατόρας, σύμφωνα με δική του δήλωση είναι ζωσμένο με εκρηκτικά, και βρίσκεται κοντά στο Μέγρο Μαξίμον στην Ηρώδο Αττικού. Έχει αποκλειστεί εκεί η περιοχή, έχουν πάει ειδικέ δυνάμεις, ε, απειλεί από ό,τι κατάλαβα να πυροδοτήσει τα εκρηκτικά. Και από σε... ό,τι φαίνεται λέει, είναι το αιτημάτο είναι να δει τον πρώτο της Μεγρατίας. Ναι, ε, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα έχει ακριβώς, μας έχουν ενημερώσει και βλέπω ότι έχει αναρτηθεί και σε, στα ειδησιογραφικά sites. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζω να μην υπάρξει κάποιο, κάποιο γεγονός. Ε... Όχι, αλλά φοβάμαι ότι από εδώ και μπρο τα φαινόμενα αυτά θα πληθυνούν, γιατί δυστυχώς η απόγνωση είναι πολύ κακό και όταν οδηγείται μια χώρα ολόκληρη σε απόγνωση, δεν είναι mm -hmm. μόνο μερικά κοινωνικά στρώματα, μέχρι τώρα η επιλογή ήταν βουτάω από κάποιον όροφο, από κάποιο βράχο, από κάποια γέφυρα και τελειώνω εκεί. Mm -hmm. Επειδή το ξανάπα και εγώ το ζω καθημερινά πηγαίνοντας σε ομιλίε σε κόσμο και όλα αυτά, mm -hmm. η οργή γίνεται μίσος η αυτοκτονία δεν θα είναι αυτοκτονία πλέον για πάρα πολύ κόσμο γιατί πλέον όταν τον οδηγείς τον, τον άνθρωπο του στερείς και το τελευταίο ψήγμα αξιοπρέπεια όταν τον οδηγείς στην απόγνωση βεβαίως η λύση είναι συλλογικός αγώνας δηλαδή να. όλοι μαζί όλοι μαζί, όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε δεν θα ε... τους οδηγήσουν αυτοί στο θάνατο εμείς θα τους οδηγήσουμε στο θάνατο Νομίζω ότι εδώ τώρα θα δώσουμε και το, το μικρόφωνο στο Χάρη Μπότσαρη. Θα υπάρξουν οι εξελίξεις και θα παρακολουθήσει το θέμα και θα έχετε περισσότερη πληροφόρηση για αυτό το θέμα που μόλις τώρα από ότι έγινε η πληροφόρηση για επαναλαμβάνω... Ένα... Οι εξηγήσει που θα δωθούν είναι το γνωστές όπως έγινε και με τον, α, τον Αυτόχειρα το, α, το Σύνταγμα α, αυτό το, που ήταν πολιτική πράξη η αυτοχειρία ήταν πολιτική αυτοχειρία δηλαδή ήταν πολιτική πράξη. Αλλά και από το αλλά... ε... την με, τις δηλώσεις, τη... με τις δηλώσεις, όχι μόνο ο κ. Βενζέλος που τότε τον είπε προβληματικό και φραγμή ναι. αλλά και το Κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή εκείνη που τον θεωρούσαν έναν δυστυχια αυτόχυρα δεν τόλμησαν ούτε καν να εισπράξουν το πολιτικό μήνυμα που άφηνε ο άνθρωπο <σομίως> πίσω ο του. Διαπράζοντα αυτή την απελευμένη ενέργεια. Με αυτή την επιστολή, την ανατριφιαστική επιστολή έτσι αυτό το Και το πολιτικό Τι μήνυμα πολιτικ... που έστω. Του... Ναι, τοποθέτηση. Λοιπόν, να σα υπενθυμίσω ότι μπορείτε να παίρνετε μέρο οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα, να στέλνετε μήνυμα προκειμένου να λάβετε μέρο την κλήρωση για τα πέντε του βιβλίου του Δημήτρη Μιλάκα ή απόρριτη ιστορία του Αιγαίου. Έχουμε πει ότι είναι ένα βιβλίο για τον Εθνικό Μα Πλούτο γράφοντας ΕΠΑΜ και ενώ τη λέξη βιβλίο και το όνομά σα το 543 Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Λοιπόν, πρέπει να φεύγουμε σιγά σιγά, να δώσουμε το μικρόφωνο στο Χάρι Μπότσαρι. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ε, έως αύριο το μεσημέρι στη μια που η εκπομπή ΑΕ θα είναι πάλι εδώ στον Άρτε 90,6. Να είστε όλοι καλά.